Πρελός Παιδί Ηλίθιος Αδελφή Βυναίκα Πρέσσάκια Σκύλια Δέσποτ Τελευταίος Μελευταίρο Από πιο κάτω Και από τους κάτω Τον Πάρια Τον ακούτε Κάθε Παρασκευή Στις 8 Στο Radio Reboot Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και ακούτε την εκπομπή Παρίας. Αδέλφια, λέτε σπουλιά, για ακόμη μία Παρασκευή έχουμε έρθει εδώ να αναδείξουμε κάποιο ζήτημα το οποίο πολλές φορές το συγκεκριμένο είναι πολύ πιο επίκαιρο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε σε διάφορες τομείς τη ζωής μας. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά έτσι το βλέπουμε, έτσι το αντιμετωπίζουμε και για αυτό το λόγο ε, ήρθαμε εδώ να κουβεντιάσουμε. λοιπόν. Θα πούμε τα πρώτα. Μας συγχωρείτε για το ακαδημαϊκό τέταρτο πλάς 5 λεπτών που πήραμε. Ε, πήραμε την πάσα από τη Σάντει στη Ματίνα και συνεχίζουμε στο πρόγραμμα ε, το σημερινό. Ο Παρίας, όπως γνωρίζετε, είναι μια κοινωνικοπολιτική εκπομπή που ασχολείται με ζήτηματα που θέλει να αναδείξει. Σήμερα, 30 Ιανουαρίου του Σωτηρίου 2026, Έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε μια θεματική εκπομπή. Έχουμε δώσει ένα τίτλο και έχουμε γράψει και διάφορα περιεχόμενα. Ε, ο τίτλος είναι «Ελακτισμός και Ριζοσπαστικότητα στην Τέχνη». Ε, καλεσμένο έχουμε τον Κώστα Γαλανόπουλο. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Και συμπαρα, συμπαρουσιαστή, συμπαραγωγός ο Φάνης. Καλησπέρα. Ε, λοιπόν, και πώς ξεκινάμε... Ε, Είδαμε στην ανάρτηση κάποια πράγματα που έγραψε ο Κώστας ως κάλεσμα προς την εκπομπή. Πολλοί στείλαν ότι τους άρεσε το κείμενο. Το θέμα είναι να πάμε και στο επόμενο βήμα. Εκτός από το να μας αρέσει ένα κείμενο και να μα ξύσει λίγο την περιέργεια ή όχι μόνο την περιέργεια και την ίδια μα τη σκέψη για τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, το θέμα είναι να μπούμε στο Zoom. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε. Ξεκινώντας, νομίζω θα ήταν καλό έτσι να αρχίσουμε να, να δώσουμε κάποιους ορισμούς για αυτά, όχι απόλυτα ακαδημαϊκούς. Γνωρίζετε ότι εδώ τα λόγια δεν θα είναι καφενειακά, αλλά δεν θα είναι και από την δερμάτινη πολυθρόνα ενός ακαδημαϊκού με το ουσκάκι του που αφηγείται ιστορίες για τέρατα. Έχουμε να μιλήσουμε με βιώματα από το δρόμο, με πράγματα που δουλέψαμε, και δουλεύουμε όλοι στη ζωή μας... και έτσι αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον εναλλακτισμό... Έτσι, αν υπάρχει σαν ρεύμα... Να, να, να πω πριν... Ε, ξεκινήσουμε για να ορίσουμε κάποια ε, πράγματα... Ε, ότι πρέπει να προσωμιώσουμε την κουβέντα αυτή... για εναλλακτισμό και ρίζος παστισμός... σε οτιδήποτε, ακόμα και πέρα από την τέχνη... Ε, Έχοντας επίγνωση ότι, ότι αυτές οι έννοιες δεν, δεν μπορούν να, με κάποιο τρόπο να γίνουν αντιληπτές σε κόσμο έξω από το διαφωτισμό. Από το... Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε, στο Ιράν για παράδειγμα υπάρχουν λαϊπιειτών. Αυτό, αυτό μας είναι αδιανόητο. Δηλαδή ε, εμάς εδώ πώς γίνεται. Δηλαδή. Ε, προφανώς ό,τι πούμε για ρευσπαστισμό και εναλλακτισμό και τα λοιπά δεν ξέρουμε πως αυτό κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται, δηλαδή τι όγκο έχει σε επίπεδο έννοιας με τις εκεί περιοχές ας πούμε. Επιπλέον μια σχετικότητα υπάρχει και στο ότι για παράδειγμα τα πρώτα χρονιά της Σοβιετικής Ένωσης ο Μαγιακόφσκι ήταν mainstream την ίδια εποχή στο ειδικό κόσμο ήταν μειονότητα ούτε καν έναν πούμε ακόμα πιο πέρα. Ε, α, άρα, μιλάμε για... Βρισκόμαστε στον καπιταλισμό. Το ένα του κομμάτι είναι το οικονομικό και τα, τα λέω αυτά γιατί σχετίζεται μετά για, για το πώς η αισθητική, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ε, σχετίζεται με, με τις έννοιες αυτές, όπως είναι η, το οικονομικό κομμάτι, του καπιταλισμού ή στις ώρες κεφαλαίων δηλαδή όπως αυτός κινείτε με βάση το κέρδος είναι ίσως ως κεφαλαιων δηλαδή ο κόσμο αυτός κινείται με βάση το κέρδος, την υπεραξία. Και στο πολιτικό κομμάτι έχουμε μια αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οπότε μιλάμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτές τις έννοιε τις, τις τοποθετούμε μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Ε, Τώρα, είπε για εναλλακτισμό. Εγώ, ναι. Α πούμε για παράδειγμα, πριν πούμε εναλλακτισμό, να πούμε τι είναι mainstream. Έτσι. Δηλαδή, δηλαδή, για να υπάρχει το εναλλακτικό. ή α πούμε πιο πριν, αν έχει κάποιο νέο, να πούμε τι είναι τέχνη, βασικά. Γιατί π, να πούμε γι' αυτό. Εκτό αν να πούμε για εναλλακτισμό, και. Όχι. Α πούμε. Και... Κοίταξε, εγώ λέω να πούμε γενικότερα για το θέμα τη κουλτούρα. Γιατί η κουλτούρα είναι, σημαίνει στην ουσία νοοτροπία. Οπότε τα περιέχει όλα αυτά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι. Η, το mainstream ας πούμε αφορά την κυρίαρχη κουλτούρα είναι η κουλτούρα της πλειονότητας η πλειοψηφία, ε, όπως αποτυπώνεται και στις εκλογές να πούμε συνήθως ε, ο, και ως, ως τέτοια ε, συσχετίζεται με την κυρίαρχη άποψη δηλαδή με κάποιο τρόπο ε, βλέπουμε ότι είναι μια ε, κουλτούρα η οποία εξυπηρετεί τη συντήρηση του συστήματος, την αναπαραγωγή του δηλαδή, εκεί την κανονικότητα. Ε, ενώ υπάρχουν μειονότητες στην κοινωνία αυτή, ε, οι οποίες αποκλίνουν. Ε, εκεί αρχίζουμε να μιλάμε για έναν Μιλάμε δηλαδή για ε, ε, μια στάση ζωής ε, και μέρος της είναι η, το αισθητικό κομμάτι, ε, το οποίο με κάποιο τρόπο τοποθετείται και εδώ είναι το ζήτημα που νομίζω θα συνδεθεί και με τη ριζοσπαστικότητα. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή εναλλαξημένη και ριζοσπαστικότητας. Ή θα μιλήσουμε για την αισθητική όπου ε, το, η εναλλακτική ε, αισθητική ε, κατά κάποιο τρόπο συνυπάρχει. Δηλαδή είναι μια εναλλακτική με το mainstream, Δηλαδή δεν σ αρέσει αυτό, μπορεί να δεις να ακούσει και αυτό, χωρίς αυτά να συγκρούνται μεταξύ του. είναι το οριζοσπαστικό κομμάτι, είτε είναι αισθητικό, είτε ω στάσης ζωής, στην ουσία επιτίθεται ή αντιτίθεται στο, στην κυρίαρχη κουλτούρα. Άρα να διαμορφώνει μέσα στο πλαίσιο του εναλλακτισμού ένα ρεύμα το οποίο κάνει κριτική στον εναλλακτισμό. Δηλαδή αυ αυτή, τουλάχιστον εγώ έτσι, με κάποιο τρόπο τοποθώτε τα πράγματα για να, να γίνουν κάπως διακριτά. Γιατί Για παράδειγμα... Ε, επειδή συζητούσαμε τι μουσική να βάλουμε ε, και δεν πολύ συζητήσαμε είναι η αλήθεια τι πώς θα τι, τι, το μουσικό μέρος τη εκπομπή. Ε, έκανες κάποιες επιλογές. Έκανες κάποιες επιλογές και τις είδες τις επιλογές που έκανες. Απλά το ζήτημα είναι ότι κοιτάζοντα να δω και εγώ ρε, με κάποιο τρόπο πώ μπορείς να αντήσεις σε, σε παιδοείχον, ας πούμε, την ιστορία αντιλήφθηκα ότι... Έχει ανοίξει γενικά αυτό το ζήτημα ε, και, και δεν υπάρχει πλέον εναλλακτική αισθητική με την έννοια ότι η Μπίλη Αίλης, ας πούμε, θεωρείται ότι έχει περάσει στοιχεία μέσα στη μουσική της σκοτεινά, ας πούμε. Δηλαδή, η εναλλακτικ... στοιχεία εναλλακτισμού ενώ είναι mainstream. Οπότε δε, δεν είναι αισθητικά διακριτά πλέον το τι μπορεί να είναι. Επίσης, ε, στι προηγούμενε δεκαετίες, εννοείται, γιατί υπήρχε μια... Ε, διαφοροποίησε αισθητή ε, τώρα σήμερα υπάρχει ένα ζήτημα είναι θολάτα οπότε γι' αυτό είπα και εγώ αφήνω παιδιά βάλτε ό,τι θέλετε εγώ δεν μπορώ να για σήμερα ειδικά να πούμε ότι ε, ναι. έχω φέρει εκπλήξεις πάντως ε, Α, θα... τέλεια, τέλεια. Ναι, ναι, ναι, δε, ναι. γιατί θα, θα έχει και μία σημασία να το να κουβεντιάσουμε γιατί π.χ. αν ο Φρανκ Ζάκ, Ζάπα για την εποχή του ήταν αλλακτικός ή για αυτά που έλεγε πώς θα ήταν τώρα ένας άνθρωπος πήγη σαν αυτόν. Έτσι, ένα τυχαίο παράδειγμα. Γιατί ένα φίλος ο οποίος βοηθάει στην εκπομπή και πήρε και μέρος στις ερωτήσεις κάπως μου είπε ότι δεν γίνεται να πείτε π.χ. για τον Τζίμι τον Πανούση. Να. Ο οποίος πολύ λέγανε ότι ένας εναλλακτικό καλλιτέχνη και όπως πάνε πριν το εναλλακτικό είναι αναπαράγει και αυτό το υπάρχον όπως και το mainstream. Αφανώς. Απλά πρέπει κάπως να πούμε και να καταλάβουμε όλοι ότι π.χ. Ε, είναι ολέα το βάζω έτσι σε κάποια εισαγωγικά, ε, μην γνωρίζοντας, μην έχοντας ακόμα τα φίλτρα, μην έχοντας διαβάσει, μην έχοντας ε, διάφορες εμπειρίες... Ε, Μπορεί να ξεκινήσει το ταξίδι του στη, στην κουλτούρα μέσα του εναλλακτισμού. Yes. Ε, και σιγά-σιγά κριτικάροντας, φιλτράροντας πράγματα, yes. να yes. κατανοήσει και να προχωρήσει σε αυτό. Τι, κάτι θε να πει, ενώ μιλάει. Όχι, έχει μια γοητεία ο εναλλακτισμό. <laughs> Έτσι κι αλλιώ, ειδικά σε σχέση με το mainstream, σου δίνει πολύ περισσότερε επιλογέ και να ψαχτείς Και το κυριότερο είναι αυτό που ανέφερε και πριν ο Κώστα, ότι έχει μέσα το στοιχείο τη κριτική, το οποίο το υπερβαίνει μετά. Δηλαδή, επιτρέπει στην κριτική το mainstream, το τσακίζει, δεν επιτρέπεται. Τελείωσε. Σου λέει είσαι εκεί τέρμα. Ενώ στο άλλο υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί σου δίνει αφορμή και αποτελεί, α πούμε, και μια έτσι, δυνατότητα, είναι κάτι ενδυνάμει να βγει, να, να πα στο ριζοσπαστισμό, α πούμε. Εγώ νομίζω πάντω για, για την ιστορία που λέμε τώρα, επειδή, ναι, επειδή μιλάμε για την τέχνη. Ε, και προφανώς ε, ε, ταυτίζεται με το φιλοσοφικό ρεύμα που είναι αισθητική το φιλοσοφικό τομέα mm. μάλλον, όχι, γιατί είναι ξεχωριστό τομέα. κομμάτι mm. αισθητική mm. δηλαδή κάθε ε, φιλοσοφικό ρεύμα έχει την αντιστοιχή αισθητική του αλλά αυτό ξεκίνησε μετά το 17ο αιώνα ας πούμε το λέω αυτό γιατί πιο πριν ε, υπήρχε επίση ο χορό η μουσική Αυτά θεωρούνταν τέχνε. Οι εικαστικέ τέχνε ήταν, για παράδειγμα, χειρονάκτε. Οπότε, και ω αισθητική, εμφανίστηκε πλέον όταν μπήκαν και τα εικαστικά δυναμικά στην πραγματικότητα. Οπότε, άνοιξε και θεωρήθηκε καθήκον του κάθε φιλοσοφικού ρεύματο να διατυπώσει και μια αισθητική άποψη για την αισθητική. Το λέω αυτό γιατί αυτό το συζητάμε. Ακριβώς γιατί ε, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τις με σχέσεις και ακόμα και αυτό που θα που τουλάχιστον εγώ έχω στο νου μου ή με βοήθησαν να καταλάβουν την πραγματικότητα είναι πάντα σχέσεις μεταξύ μορφής και περιεχομένων. Δηλαδή η αισθητική αφορά τη μορφή ε, και πώς, πώς γίνεται να καταλάβω την πραγματικοτητα ειναι παντα σχεσεις μεταξυ μορφης και περιεχομενου δηλαδη η αισθητικη αφορα τη μορφή όταν είναι όταν έχει ξεχωριστό χώρο μέσα σε ένα σύστημα αξιών, όπως είναι το φιλοσοφικό ρεύμα. Άρα δεν, δεν είναι τόσο διακριτά αυτά. Μετάξει. Νομίζω ότι εκεί παίζεται η όλη η ιστορία. Δηλαδή, ε, ο Πανούσης, ας πούμε, για παράδειγμα, ή, ή τέλο πάντων, για να, για να πούμε τα πιο σύγχρονα, ε, γιατί μετά τη δεκαετία του 50 ήδη μιλάμε για την κοινωνία του θεάματο. Η κοινωνία του θεάματο, που είναι σημαντικό σε σχέση με αυτό που λέμε, υποστήριξε ότι οτιδήποτε ο καλλιτέχνη, στον παθμό που διαχωρίζεται πλέον η τέχνη, πραγμοποιείται από τον καπιταλισμό και ο καλλιτέχνη είναι ένα ε, άνθρωπο ο οποίος είναι διαχωρισμένο, δηλαδή ομορφώνει καθεστώτα κοινού, ε, θεατή κτλ. ή η μουσεία ξεκόβεται από την καθημερινή και μπαίνει σε χώρου ιδιαίτερου με όλους πραγμοποίησης, ε, ε, ε, άρα δια, διαμορφώνει μία, ε, πώς να το πω, ε, με, στη βάση αυτού του διαχωρισμού, ε, το, του επιτρέπει το θέαμα το ίδιο σαν διαδικασία να πει και να κάνει ό,τι θέλει στη σκηνή, ε, αρκεί να μην θίξει τις δομές ε, οι, οποίες, στις, οι οποίες του επιτρέπουν να τα πει δηλαδή ας πούμε ε, βρίσε ακόμα βρίσε δηλαδή πέσε ότι θες, κάνε ότι θέσει στη σκηνή ε, αλλά δεν θα αμφισβητήσει το, το αντίτιμο, ας πούμε το την ε, ε, ας, ας πούμε, να, να να επιτεθεί στη σχέση θεατή και κοινού. Ε, να την, την ανατρέψει δηλαδή ε, να βγάλεις την, ε, με όρους ε, πρόσβα, ελεύθερης πρόσβασης την τέχνη, να σπάσεις το διαχωρισμό να την βάλεις με την καθημερινή ζωή εκεί αρχίζει να εμφανίζεται η αστυνομία με τον, τον άλλο τρόπο ε, εάν δεν και αυτό ενσωματωθεί δηλαδή υπάρχει μια έκθεση το 21 νομίζω είναι μια έκθεση που κάνει εντύπωση που λέγεται Arachnes... Project Sound mm -hmm που είναι μια... Στην Νάση ήταν μεταφεμινιστικός λόγος για την Κατερίνα Γόγου και τα λοιπά Τώρα στη Νάση ήταν υποτίθεται θεωρείται η πιο ριζοσπαστική προσέγγιση της τέχνης. Στην τώρα. Άρα ακόμα θέλω να πω ότι το ζήτημα είναι όταν αρχίζει να συνδέεις αυτά που λες και κρίνεσαι με βάση τη τάσης ζωή σου. Εκεί νομίζω... Οφείλουμε να δούμε τη ριζοσπαστικότητα συνολικά και όχι τι κάνει ο άλλο στη σκηνή. Ε, είναι η συνέπειά του. Ε, αυτό αρχίζει να διαχωρίζει με τα πράγματα ε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι και το λέω αυτό γιατί όντως μιλάμε για ινές οι οποίες είναι, δεν είναι διαχωρισμένες αλλά δεν είναι και τόσο διακριτές όσο τις διατυπώνουμε τώρα σε πεδορισμό επειδή το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο ας πούμε βλέπεις τον... Το Lex που θεωρείται εναλλακτικός με το light να βγαίνουν στη σκηνή μαζί με τον κάθε εξοχήν τώρα. Μέινστριμ, ξέρω εγώ, να βλέπεις ε, ε, με εναλλακτικούς να τα θεωρούν ότι ε, τα σωστά πράγματα γίνονται με... δεν υπάρχει θέμα με, με τον ε, mainstream καλλιτέχνη ας, να κάνουμε μαζί πράγματα. Ας πω, Μουσική μα ενώνει. Μουσική μας ενώνει, η τέχνη mm. μας ενώνει. Γενικά δεν, ναι, σε αυτή τη βάση. Άρα, άρα νομίζω δεν ξέρω αν μπορούμε να το κρίνουμε να κρίνουμε... Τώρα μια ρητοσπαστικότητα στην αισθητική ας πούμε και να ταυτίσουμε με ένα είδου επανάσταση που την προς την απελευθέρωση ενώ. Γιατί θα λέγαμε τότε ότι ριζοσπαστικέ ήταν στο Μεσοπόλεμο και το ας πούμε ταϊσμός. Δα, ήταν και, ήταν και ο φουτουρισμός ας πούμε Και ο ήταν έφερνε αφρικανική πίεση Μέσα στα καταγόγια, μέσα στη, στο Παρίσι Φέροντας την αφρικανική πίεση στη γλώσσα mm. της στον τον Και ο φουτουρισμός ήταν υπέρ του φασισμού ναι, ας πούμε ναι, ναι, ναι. Και τα δυο θεωρούνταν ριζοσπαστικά mm. ρεύματα mm. Αλλά νομικά, ήταν αντίτιθέμερα Το ένα ήταν μάλλον τόσο ισοσπαστικό που ήθελε να ισοσπαστικοποιήσει τον καπιταλισμό προς την μεριά του φασισμού, πράγματα που ζούμε και σήμερα, τα δίδανα αντισυστημικά. Οπότε έχουμε μια διαφορά, οπότε έχει να κάνει και εμείς πώς το εννοούμε μεταξύ μας, πια και το παλεύουμε κοινωνικά. Γιατί τελικά πρέπει να κατακτήσουμε τις έννοιες για να εισαχθούν κοινωνικά και να τι κατακτήσουμε ω τέτοιε. Με στη θελούρα δηλαδή, Πρέπει εμεί να εισάγουμε τον τρόπο που εμεί το βλέπουμε για να το παλέψουμε. Να το νοηματοδοτήσουμε. Ακριβώ. Γιατί σκοπό ε, αυτού που βλέπουμε, αν το βλέπουμε σαν πόλεμο, είναι να νοηματοδοτήσουμε, να δώσουμε ένα νόημα στι Γιατί αν αφήσουμε συνεχώ ο εχθρό, ο αντίπαλο, ο κυρίαρχο, όπω θέλετε, να δίνει συνεχώ αυτού του ορισμού, να μα πει η στέγη τι είναι ριζοσπαστικό, πάμε πει ότι κάτι έχουμε χάσει μιλάμε για την τώρα, δεν υπάρχει έχουν αναλάβει όλο το. τι πνευματικέ τέχνε, τη στην αισθητική τέχνη έχουν αναλάβει τα ιδρύματα, α πούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τα ιδρύματα ποιών, των ευεργετών. Τα ιδρύματα των εφοπλιστών, Οι οποίοι τώρα, εντάξει, εξ γνωρίζουμε, τώρα γιατί λέμε, αλλά στοιχεία δεν μπορούμε να έχουμε. Πάντα μερικά πράγματα τα λέγονται ω αυτονόητο που εντάξει, δεν ξέρω αν χρειάζεται και στοιχεία. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, ό,τι δίνουν, εκπίπτει για τη φορολογία του, α πούμε. Αυτά που δίνουν. Δηλαδή, τα ιδρύματα αυτά δουλεύουν με, για το ξέπλυμα του χρήματο που βγάζουν στι τράπεζε. Τη υπεραξία, ουσιαστικά εργασία ανθρώπων. Ναι, αλλά διάξει, για ναι. να κάνω το συνήγορο του Διαβόλου, θα σου έλεγε κάποιο ότι ξέρει κάτι, ναι, κάνει αυτό, ξεπλένει, αλλά κοίτα τι προσφέρει. Σου λέει, κοίτα εδώ, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά, σε κόσμο, να βγάλει το καλύτερο που έχει. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε στο ότι μπορείς να πεις και να κάνεις ό,τι θες, στην ουσία νομιμοποιώντας τη δική του στάση. Αυτό είναι η υπεραξία αυτού του Δηλαδή Αυτό που κερδίζει είναι η κοινωνική νομιμοποίηση των επιλογών του. Να είναι και να είναι αυτό που είναι, να ληστεύει ας πούμε... Και παραπάνω γιατί μια και λέγαμε για το πόλεμο που είναι συνεχής αυτός ο πόλεμος Γι' αυτό και μιλάμε για ένα δυναμισμό που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι Στο ζήτημα τη ερμηνεία. Στο ζήτημα του νοήματος που είναι ένας πόλεμος συνεχής Έτσι, λοιπόν, ε, Εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένη τοποθέτηση Δεν είναι ό,τι να είναι άνερ. Δηλαδή όταν αυτά τα ιδρύματα μιλάνε Η τοποθέτηση και η κατεύθυνση που δίνει ερμηνεία που είναι σαφέστατη Και είναι υπέρ αυτού του συστήματος έτσι, οπότε Εβαίως. στο βαθμό που έχουμε μια τέτοια ερμηνεία Ότι και να μου λέει άλλο περί ρίζος Καλά, απολογητής του γίνεσαι Οπότε Εβαίως, εντάξει α, Πάμε δηλαδή, Εβαίως. ξεκινάμε από άλλη βάση Τώρα στο πρόβλημα το φετινό Της, της, της, της, της ιδρύματος ο ήταν Η πρώτη θέση ήταν ο Αγγελάκας ας πούμε Που εντάξει Πρεσβεύησε συγκεκριμένα πράγματα Και όμως βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εντάξει, ναι. για, Και αυτό, είναι, και αυτό δημι, δημιουργεί πολύ μεγάλη θελούρα ε, και είναι ε, εντάξει γιατί μπαίνει το ζήτημα αυτο που λέγαμε πάντα Οι τέχνη, δεν διαχωρισμένα από τις καλλιτέχνες για τους ανθρώπους που εργάζονται στις τέχνες ότι είναι εργάτες της τέχνης οπότε πρέπει κάπως να ζήσουν και πλέον μόνο τα ιδρύματα ε, δηλαδή ρίχνουν λεφτά είναι δηλαδή, καλά αφεντικά τα κράτ... ιδρύματα και είναι και καλά δεν ξέρω ναι, ναι, είναι καλά αφεντικά τα ιδρύματα ε, μπαίνει ένα ζήτημα ότι και πώς θα ζήσουμε, όλοι δουλεύουμε κάπου και τα λοιπά. Αλλά πρέπει να δούμε ότι γενικά η τέχνη όχι ως διαχωρισμένη διαδικασία πως λέμε, άρα ω ε, τη δύναμη τη κριτική τη, γι' αυτό προσέχουν πάρα πολύ και έχει σημαίνει, σημαίνει πολλά πράγματα για, για τον καθένα από εμάς, γιατί έχει πολύ μεγάλη κριτική δύναμη. Η τέχνη δηλαδή ας πούμε να τη δούμε ως διαδικασία ε, έχει μια κριτική δύναμη. Όταν εσύ την τη δένει στο άρμο του καπιταλισμού αυτή η κριτική δύναμη, ε, δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ μπορούσες να, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε για ένα ας πούμε, διαχωρισμό του τύπου. Εγώ ρε παιδί μου, σου λέει, ξέρω να παίζω δύο-τρία όργανα, ξέρω, να ζωγραφίζω, είμαι ναι. πάρα πολλά Άραίσαι θέματα. Αρέσει να κάνω Λέβαια, και θέλω να Ναι, ναι αυτό, θέλω ναι. Να, και μπορώ να ζήσω από αυτό. Σου λέει, εγώ αυτό ξέρω, αυτό μπορώ να ζω, είναι πολύ δύσκολο να κάνω κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει αναγκαστικά ότι κάνει τέχνικη την ώρα. Μήπω κάνει τεχνική ή κάνει κάτι άλλο. Ε, θέλω να πω τι, ναι. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι έχει και μια διαχρονικότητα αυτή η κουβέντα. Έτσι. Πώς δεν έχει. Σίγουρα, έχει. Ναι. Ας πούμε, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, έχει ανοίξει το θέμα της, της εργασίας και τώρα το πιάνουμε αυτό γιατί ναι. συνδέεται βάσει τον περιεχομένο. Φεύγουμε ναι, ναι. από την αισθητική μόνο. Αν εγώ, ας πούμε, δουλεύω κουριερ ή ξέρω, είμαι οικοδόμος, για παράδειγμα... Ε, είναι. Και εγώ, εμπίπτω σε ένα εκβιασμό έτσι Προφανώ. Η ε, δουλειά Προφανώς, ναι. ας πούμε. Ε, Κάνω κάτι. Φτιάχνω τα τούβλα ή ξέρω mm. εγώ, πηγαίνω ένα φάκελο εκεί, τέλο πάντων. Ε, το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ διαφορετικό από όταν περνάμε σε μια διαδικασία Αυτό που λέμε λειτουργημάτων με εισαγωγικά ε, Πήγε ένα γιατρό. Εγώ μπορώ να λουφάρω. Ένα γιατρός μπορεί να λουφάρει, για παράδειγμα. Ενώ ο άλλο η δίπλα. Ε, Ένα χορευτή πούμε χορευτής μπορεί πούμε, να λουφάρει στη δουλειά του ενώ, ενώ για να, να μπορείς να υπάρχει ένας μουσικός να μην παίζει την ώρα που, που, που μπορεί να λουφάρει δεν μπορεί να λουφάρει ε, και, και το, αν αφήσουμε αυτό ότι αρχίζουν να υπάρχουν τέτοιες ε, μοριακές διαφορές αν πάμε παραπέρα ένας καλλιτέχνης από τη στιγμή που ελέγχεται το έργο του τον πληρώνουν δηλαδή και του λένε ε, να να παράξει προϊόν κάνουν, η διαδικασία πηγαίνει ότι η διαδικασία αυτή ελέγχεται. Δηλαδή στο εθνικό θέατρο έγινε μια παράσταση για τον ξηρό του ΣΑΠ και την κατέβασε ένα ίδρυμα τώρα από αυτά. Την έκοψε. Ε, οπότε ο καλύτερα να ξέρεις όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία θα υποστεί και τον έλεγχο είτε το, το... θα υποστεί άμεσα τον έλεγχο ή ο ίδιος θα ευθυγραμιστεί με τι απαιτήσει ενό συντρίμοντας. Οπότε μπαίνει ένα ζήτημα. Εγώ, εσύ κάνει τέχνερ, εκφράζει πράγματα εκείνη την ώρα. Πώ γίνεται να, να, να... τα ακροτηριάσει ή να στα ακροτηριάζουν. Εγώ όταν πηγαίνω ένα φάκελο, πηγαίνω ένα φάκελο. Εντάξει, Κάνω ό,τι θα κάνω, μια μηχανή. Δεν δίνω στον καπιταλισμό την κριτική μου δύναμη. Δηλαδή. Την υποκειμενικότητά μου δεν τη συνδιαλέγω. Μην φροντίζω να την συνδιαλέγω μόνο σε επίπεδο στη δουλειά μου να κάνω ένα συλλογικό όργανο, μια συλλογικότητα να. Να, να σαμποτάρω τη δουλειά μου, μπορώ και να το Στον χώρο τη τέχνη δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ο καπιταλισμό, δηλαδή, άσχετη, μου αρέσει αυτό που κάνω και θέλω να ζω από αυτό, είναι σίγουρο δηλαδή ότι μετά από κάποια χρόνια ο καπιταλισμό θα, θα στα πάρει όλα αυτά και θα σε πετάξει αστημένοι μονόκουπα. Γιατί αλλάζουμε και αλλάζει καιρό. Και ε, ε, ανθρώπου του τροφοδοτεί. Ναι. Τι εννοούμε κάθε φορά ε, πρωτοπορία στην τέχνη, ή τι εννοούμε. Οπότε, ε, οπότε δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Τώρα εντάξει, πιάνουμε και ένα προφανώς, άλλο κομμάτι προφανώς. το οποίο εγώ νομίζω ότι φτάνει μέχρι και στις καταλήψεις τώρα των σχολών που γίνανε θεατρικές, που γίνανε πριν τα επαγγελματικά δικαιώματα, ο τρόπος που έγινε Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή χρειαζόμαστε άλλ, άλλες τόσες ώρες επιωρών για να μπορέσουμε να διαβάσουμε την πραγματικότητα στα σήματα που μας δίνει. Και γενικά είναι πάρα πολύ θολή καιρή. Και δική μας δουλειά είναι, αν μπορούμε να πούμε προς την, για να, προς την κοινωνική απελευθέρωση, είναι να, να ξεκαθαρίσουμε, όχι να φτιάξουμε καθαρά νοήματα, δηλαδή καθαρότητες, αλλά ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή να... εντάξει, αυτό... Είμαστε αντιφατικοί, έχουμε αντιφάσει δηλαδή. Σαν άνθρωποι, είναι διαφορετικό να τι καταγράφει και να τι διατυπώνει και, και διαφορετικό να τι προτείνει ω τέτοιε. Δηλαδή, άλλο να τι διατυπώνει για να τι ξεπεράσει και άλλο να τι ε, προτείνει ω τέτοιε. Ότι έτσι είμαστε και θα είμαστε. Π.χ. Αβόπουλο, για παράδειγμα. Ναι. Τώρα για να πιάνουμε κάθε φορά τι ιεροποιήσει ε, που γύρει. Καλό, στην τελευταία περίπτωση. Ναι. Εντάξει. Ανεκδίκητε ναι. καταστάσει, τι, σας επειράξανε τα ντρόουν την πρωτοχρονιά με το του Σαββόπουλου. <laughs> ε, Εναλλακτικός δεν ήταν και ο Σαββόπουλος. Ε? Εναλλακτικός δεν <laughs> ήταν. Ε, ε, ε, εγώ το έχω πει για το Σαββόπουλο ότι είναι ο Μπομπτήλαν <laughs> εδώ της <laughs> χώρας. <πούμε. laughs> ο ναι. άμα δεις την πορεία του Μπομπτήλαν, ναι. Μοιάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ πάρα <σχεδόν> δεν ξέρω αν έφτασε να πήγε ξερονήσια ο Μπομπτήλαν. Δεν νομίζω ότι ε... είπε ποτέ για ξερωνίσια σε τοξικομανείς και μετανάστες. Ναι, δεν δε θα του δίνα βέβαια και δεν... τόσο μεγάλη άφεση αμαρτιών του Μπομπτήλαν. Όχι, εντάξει, και... αλλά λέω ότι έχει λέω, σε τι μεγέθεια. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Το Μέρις, τον, ναι, ναι. τον Πρωτίνερια Νόμπελ. Εντάξει, κάποια υπόψη mainstream. <laughs> <laughs> εντάξει. Λοιπόν, όχι, καλό είναι καταρχά αυτό που ανέφερε πριν. Είναι γιατί πρέπει να δείξει πόσο, ευρύ, πόσο ευρύτατα είναι τα όρια ή τα μη όρια, να το πούμε. Δηλαδή το πεδίο είναι τεράστιο. Είναι. το ότι αγγίζει αυτό το πράγμα. Είναι. Και γι' αυτό α πούμε και ε, είναι καλό που το πει ότι θα μπορούμε να κάνουμε πάλι μια στροφή τώρα στο κομμάτι τη αισθητική να το προσεγγίσουμε πάλι. Γιατί ακριβώ αν τα αφήσουμε. Ε, πρώτον. Αφήνουμε το πέρα ότι δεν θα φτάσει εκπομπή Θέλουμε εκπομπές και να μιλάμε και συνέχεια Ένα αυτό Αλλά το δεύτερο το κυριότερο είναι ότι Καλό να κάνουμε κάπου του Τουλάχιστον να πιαστεί ε, Να έχουμε μια αντίληψη για το τι πράγμα μιλάμε Αυτό που μας πει. ναι ναι Έτσι για το πως δουλεύει λίγο αυτό το πράγμα Λοιπόν ωραία Αξιακό και πολιτικό περιεχόμενο. αυτά yeah. έχουμε, συζητη... έχουμε πει να συζητήσουμε. Ε, ποια είναι η σχέση του με τις συνθήκες ζωής και τι γίνεται σε κρίσιμα ιστορικά σημεία σε σχέση με τον ελακτισμό; πώς επικαλύπτονται αυτά. Όταν λέμε κρίσιμα ιστορικά σημεία, τι εννοούμε? Yeah. Σε μια εξέγερση, σε, σε περίοδους κρίσης. Αυτό μπορεί να τερνεύει κανένα με διάφορου τώρα. Θα πω, εγώ θα κάνω μια απόπειρα... μία δεν είναι τέτοια, για τον εαυτό μου μιλάω, δεν είναι καθόλου δεσμεύτικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν υπάρξει κάποια στιγμή α πούμε, θα μου πει. Αντίλογο τώρα πάλι <laughs> δουλεύει το μυαλό. Και πια δεν είναι η στιγμή, θα σου λέγε κάποιο. Ας πω, είναι κάποια στιγμές... α πούμε, λέει. Άλλο ότι εδώ πρέπει να πάρει θέση ό,τι και να είναι, να μην είσαι ακόμα τόσο πολύ ρεύστος, να μην είσαι, πούμε. Πρέπει να πάρεις θέση. Λοιπόν, και εκεί πρέπει να πάρεις θέση. Υπάρχει στιγμές υψηλή ένταση όταν η σύγκρουση η κοινωνική, η δυναμική είναι πάρα πολύ έντονη και διακυβεύονται, α πούμε, πολύ μεγάλα πράγματα, βασικά, αξιακά ζητήματα, πολύ κρίσιμα, το οποίο δεν αφορά μόνο ένα άτομο, αφορούν ε, πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Ετσι, λοιπόν, τότε εκεί, ε, τίθεται ζήτημα. Δηλαδή, πόσο μπορεί να είσαι εσύ, light. Απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, πόσο μπορεί να πει Εντάξει, μου ε, Δεν πειράζει. Τρέχει αυτό γύρω. Εγώ μπορεί να είμαι, α πούμε, και στη φάση μου, που λέω εγώ. Μπορεί να είμαι στον κόσμο μου. Μπορεί να είμαι. Εντάξει. Αυτό. Και γύρω σου να γίνεται τη κακομίρα, α πούμε. Ναι, κοίταξε. Αν ορίσουμε, α πούμε, τώρα εγώ σκέφτηκα να ορίσουμε το 2008. Έτσι, Ωραία. μια χρήσιμη ιστορική στιγμή. Ναι. Ε, τότε οι εναλλακτικοί καλλιτέχνε βγαίνανε και παίζανε λέγοντα, Όχι, βία. Ναι. Τη στιγμή που η πραγματικότητα του επερεύαινε από τον κόσμο, Δηλαδή, είχε μεγέ... δηλαδή και είχες μια επιβία πιστευτή από τη μεριά του κράτους, δηλαδή. Εντάξει, που είχε ξεδιπλωθεί και φάνηκε και μετά με την αντεξέγερση όλο το 9. Ναι. Τι έγινε δηλαδή. Και είχε ανθρώπου που η εναλλακτική, λέγανε αυτό. Η ριζοσπαστική ήταν στο δρόμο. Λέγανε, εντάξει. μορφώστε του Ναζί. Ναι, δε, μορφώστε ναι, το. Ναι. Υπήρχε το κουκουέ που λέει γύριστε το στην πλάτη. Τώρα γυρίστε την πλάτη. Τι θα γύρισε στην πλάτη του Ναζί. Όχι, Ρέτε, ό, εγώ δεν θα τη γύρισω. Όπω γύρισε, δε, γύρισε δε, το δρόμι, κουκουέ μες, με τα με. Όπως το γύρισε στο, πέταλ, στο πέραμα το κουκουέ. Εντάξει, εκεί είναι πώ θα χειριστεί. Εντάξει, τώρα δεν πιάσουμε τώρα. το, θέμα όχι, του, όχι, εντάξει, το, ναι. το πάμε Επειδή ναι, ναι, πάμε στη λογική του εναλλακτικού και του ριζοσπαστικού. Εκεί φάνηκε ότι αυτό ναι, που ναι, λέμε τέχνη, δηλαδή ο που υπήρξε ήταν διακρι... διαχωρισμένος, θα λέω, όχι διακριτός, επιθετικά διαχωρισμένος. Άρα το εναλλακτικό είναι αυτό, ρε παιδί μου, η λογική, ότι συντηρούμε ένα σύστημα ε, ας επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Δεν ξέρω, ίσως μπαίνει και ένα ζήτημα για το ναρκισισμό, τον ναρκισισμό των καλλιτεχνών, ρε παιδί μου, η ότι αυτοί επιβεβαιώνονται συνήθω ε, μέσα στους χώρου που ήδη τρέχουν, μέσα σε μια ασύναι παραμένει όμω κανονικότητα όταν ανατρέπεται αυτό ακόμα και οι ίδιοι μπορεί να, να, να, να μην δεχτούν αλλάξει η κατάστασή του ως, ε, ως αυτό που είναι στη νέα κατάσταση τι ρόλο θα παίξουν ίσως να λοιπόν. λοιπόν, μην το έχουν σκεφτεί καν οπότε ενώ η ροσπαστική, α, η ροσπαστική άποψη α πούμε ε, ανοίγει το δρόμο περπατώντα που λέμε και με μεγάλη επίθεση ότι αυτή η επίθεση πάω εκεί δουλειά μου είναι να αφισβητήσω δηλαδή να μην παίζω σε ένα μαγαζί να μα... δηλαδή, όταν πα σε ένα μαγαζί να παίξει μουσική και δεν σου, δηλαδή, δε σου επιτρέπεται να ρωτήσει αν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πληρώνονται, είναι ασφαλισμένοι, τόλμα ένας άνθρωπος ένα σε ένα μαγαζί να ρωτήσει αν είναι ασφαλισμένο και να πει δεν παίζει, δεν θα παίξει πουθενά στην ουσία. Θέλω να πω ότι δηλαδή, αρχίζει να Μόλι, αυτό που λέγουμε να αμφισβητήσει τη δομή αυτού που παίζει. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το απλό πράγμα δηλαδή. Δηλαδή, έχουν τύχει συναυλίε που παίζουν. Στην πυρέωση ή μια συναυλία που ένα συγκρότημα hip που τον έπαιξε για τα 20 χρόνια. του να πούμε και, και υπήρχε κόσμο που έγραφε ε, από, από κάτω, πυρέω 30 ή κάτι, πώ θυμάμαι το μαγαζί. Έτσι, mm. λέγονταν έτσι κιόλα λέγοντα, το μαγαζί, γιατί είχα σχεδόν hip ε, αριστερό, δηλαδή εναλλακτική έτσι κάργα. Δυναμικά εναλλακτική κιόλα και υπήρχε κόλμα που έλεγε παιδιά στην πόρτα ήταν φασίστη. Ε, Μπράβο, να πούμε και μα ε, φερόντισαν και πολύ άσχημα. Ότι θα μπαίναμε, δηλαδή, μπαίνει μέσα σε ένα χώρο, σε ένα μαγαζί έξω. Οι που είναι στην πόρτα μπαίνει μέσα και σου λένε σπα τα όλα και εσύ πάει και παίρνει και πληρώνε δηλαδή, αυτού. Δηλαδή, νομίζω ότι εδώ ο εναλλακτισμό συνεισφέρει στη διατήρηση του συστήματος, αυτό όχι μόνο θέλει να συνεπάρχει, αλλά νομίζω ότι αλληλό... επικαλύπτονται δηλαδή. Έχει και... Και, και, και θέλω να προσθέσω ναι, ότι ναι. μετά η άποψη ισοσπαστική χρεώνονται ως θρησκολυψία, χρεώνονται ως ε, ε, αυτοαναφορικότητα, Φυσικά. ότι δεν... Ε, δε, δε, δε, δηλαδή όταν... Λες, ας πούμε, εγώ θα μοιράζω ότι η μουσική μου, ξέρω εγώ, έξω από τα κυκλώματα μπορεί, μπορε, μπορε, ας πούμε, χέρι-χέρι κτλ. Λοιπόν, ότι δεν σε ενδιαφέρει να πάει η μουσική σου μακριά. Ε, αντί υπάρχει και μια λογική ξέρεις, που, που, που, που προσπαθεί να στηθεί από, το, από τον αλλακτικό χώρο. Οι mainstream δεν πολλοί ασχολούνται. Δηλαδή, και, και όταν λέγει αμέσως με παιδιά, ότι η παραλιάκη κάποια Σάββατα, δεν ξέρω τώρα, η προκρίσης είχε Δεκάδε χιλιάδε κόσμο στην παραλία. Και, και έπεζε, εγώ, παίζανε συγκροτήματα με τέσσερι χιλιάδε κόσμο και λέγανε, Πώ, είμαστε πολλοί, κτλ. Δηλαδή τα νούμερα που παίζουν για το mainstream είναι το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τεράστια. Εντάξει. Αλλά και πάλι ο πόλεμο γίνεται από του εναλλακτικού προ το. Μα είχε γίνει και στον ίδιο τον αντιοξιαστικό χώρο που δοκιμάζε αυτέ τι απόψει τέτοιου τύπου συγκρούσει. Μεγάλε κουβέντε για το DIY <Συκλή> Βέβαια. είχαμε. Βέβαια. DIY, τι εννοούμε DIY. Έχουν γίνει αυτά σε, σε διάφορα live που έχουμε διοργανώσει. DIY, αλλά παίζετε μαζί με αυτού που έχουν ναι. παίξει σε μαγαζί ναι. όχι. Ναι. Αυτό δεν είναι DIY. DIY είναι ότι θα, πας, θα παίξει ένα μαγαζί, αλλά έχει φτιάξει μόνο σου τη μουσική και θα πουλάνε αλκοόλ στο μαγαζί και θα βγάζει η κάβα του μπαρμπακίτσου, του μπράβου και αυτό και αυτό. Είναι αυτό DIY. Και υπήρχαν τρία διαφορετικά DIY ναι, ναι. και δεν υπήρχε περίπτωση να συνεννοηθεί <laughs> ποτέ να κάνει συναυλία. Ναι, αλλά πρώτα είναι διακυβεύματα, τα οποία αν είδανε Δηλαδή, κινούνταν Δηλαδή Καλά κάνανε και βάζανε ζητήματα. Δηλαδή, καλώ μπαίνουν. Α πούμε, στην Ελλάδα το ζήτημα του έχει μπει με όρου όπω δεν έχει μπει πουθενά άλλου σχεδόν στον κόσμο. Δηλαδή, στην Ευρώπη δεν διανοούνται τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, διανοούν. δηλαδή, οι καταλήψει είναι νομοποιημένε. Σε life σου βάζουν τον το βάζουν σφραγίδα στο χέρι, δεν έχει πληρώσει. Δηλαδή, πράγματα που είναι όχι mainstream σαν. Δηλαδή και το, το να πεις ε, ότι δεν έχει αντίτιμο. Ότι δεν... Δηλαδή, εγώ πήγα στη Γαλλία σε ένα στέκι και μου πήγα να πάρω μια αφίσα και μου λέει 20 λεπτά: Αφήνει. Κάνει αφίσα. Δηλαδή... Ούτε καν ελεύθερη συνεισφορά. Ε, ούτε καν ελεύθερη Καλά, όχι, ούτε καν. Εννοείται ελεύθερη συνεισφορά. Ε, θα την παίρνει έτσι, αλλά εννοείται λέει 20 λεπτά. Ναι. Ναι, είναι το παράδειγμα που έχουμε εμείς εδώ παιδί μου. Αυτό που λέμε πάντα Ότι έχω ένα πακέτο τσιγάρα Το έχω εδώ πέρα Είναι σαν να είμαστε μαζί τώρα σαν τραπέζι Να καθόμαστε ας πούμε Να μοιραζόμαστε πράγματα Και να παίρνει στο ένα, ένα, ένα τσιγάρο Και να λες 20 λεπτά φιλέ Δεν γίνεται αυτό Δεν γίνεται Λοιπόν Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα ε, Μιας και το πήραμε σε Και του άξιζε κιόλας ε, λοιπόν, επιλέγετε Έχω τέσσερα τραγουδάκια ε, Θέλετε να πάμε στο Muffin Man Έτσι, γιατί μου έστειλε Ότι θα ήθελα να πείτε δύο λόγια Κατά πόσο εναλλακτικό ήταν ο Φρανκ Ζαπα Ο σαν άνθρωπος ε, Γιατί τον έχει πολύ κόσμος ψηλά Βγήκε δημόσια Είπε διάφορα πράγματα για το, για το κράτος ε, που ζούσε Θέλετε να πάμε σε αυτό Και μετά έχουμε και κάποια Πανκ ε, Και Hip Hop DIY. Ναι, ναι, ναι και θα, θα σας πω σε λίγο για τα υπόλοιπα Λοιπόν, πάμε για ένα πολύ μικρό κομματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen Reaching for an oversized chrome spoon he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants And brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter ounce green rosette near <laughs> let's try that again he puts forth a quarter ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design later he says some people Some people <laughs> like cupcakes exclusively, while myself, I say there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Oh, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that it didn't know nothing. He was a man, but he only was a puffin' No prize is heard in the night as a result of him stopping. on trombone, Napoleon Murphy-Brock on dinner sax and lead vocals, Terry Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Benny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain B. -bar on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ε, είστε συντονισμένοι και ακούτε την εκπομπή Παρίας ε, Καλεσμένοι σήμερα ο Κώστας Γαλανόπουλος, μαζί και ο Φάνης Συζητάμε για εναλλακτισμό, ρίζος παστισμό Και τα το έχουμε πιάσει, έτσι έχουμε πει το πόσο έτσι, μεγάλο πεδίο απλών αυτές οι έννοιες Στην τέχνη γενικά, έχουμε μιλήσει και για κάποιες σε, πιο ειδικές καταστάσεις Στο σήμερα και παλιότερα Τώρα πώ θα συνεχίσουμε. Ε, για το Φρανκ Ζάπα τι λέγατε, Είναι εναλλακτικό. Ε, ε, ναι, εναλλακτικό. Ορφανώ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι η εταιρεία δεν, δεν πολύ ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρει. Σήμερα θα τη φέρει λεφτά, μπορεί να πει και να κάνει ό,τι θες. Αυτό που λέμε: Ο καλλιτέχνη στη σκηνή μπορεί να πει ότι θέλει. Από εκεί πέρα ε, είναι ένα ζήτημα κοινωνική πρόσκληση. Εσύ θα πάρει πράγματα κάνοντα κριτική και στο Ζάπα σχέση με τη σχέση του με την εταιρεία. Αυτό που λέγαμε, δηλαδή, ο εναρακτισμός αναπόφευκτα ε, υπόκειται ριζοσπαστική κριτική. Λοιπόν, ε, στρατευμένη τέχνη. Κοίτα, εγώ τώρα <σχεσίλυν> υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί... Ε, γιατί ας πούμε, το σύστημα τη στράτευση έχει δύο βασικέ πλευρέ, να πούμε. Η μία είναι η αυτή τη εσωτερική πειθαρχία, δηλαδή ότι σε μέρο εννοώ. Γενικά η στράτευση συνδέεται με ένα. Όπω το εννοούν δηλαδή, με μία. Ότι η, η, η τέχνη αυτή υπηρετεί ένα πολιτικό πρόταγμα. Εντάξει, μια ειναι αυτη τη εσωτερικη πειθαρχια δηλαδη οτι σε μερο ενω γενικα η στρατευση συνδεεται με ενα οπω πρόταση. Δεν είναι κόμμα ή δεν είναι κίνημα κτλ. Ε, το ότι στρατεύεται η έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι ότας μέρος της ε, παράγει μέσα, σε αυτήν, μέσα από αυτήν ε, τέχνη, εμπνέεται δηλαδή από αυτή τη σχέση που έχει με το πολιτικό, ε, ή η άλλη ότι παράγω τραγούδια πα, ή πα, παράγω τέχνη η οποία ε, την, ε, παραγγέλνει το κόμμα ή το κίνημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, ας πούμε, για παράδειγμα, ε, ο ρεμπό στην Παρσινή Κομούνα... Ε, ενώ ήταν στα οδοφράγματα, δεν έγραψε ούτε ένα ποίημα για την κομμούνα, τις μέρες κομμούνας Έγραφε, ήταν ερωτευμένο το Βερελέν, είχαν τη σχέση τους και έγραφε πράγματα που, ενώ ήταν στο οδοφράγμα, η τέχνη του εμπναιόταν από, από άλλα πράγματα. Ε, αυτό είναι δείγμα του ότι, ακόμα και ένα στρατευμένος, έχει να κάνει με το τι τον εμπνέει αυτό. Αν η σχέση αυτή είναι ελεύθερη και εμπνέεται από την από τη σχέση που έχει με, τη, με το πολιτικό πρότωμα, το οποίο είναι και ο ίδιος φυσικός φορέας, ε, δεν υπάρχει θέμα, νομίζω ότι είναι... Με τον έτον λατρό, πειδή είναι όλα πολιτικά, ακόμα και η mainstream, ε, δεν είναι ότι το 99% των τραγουδιών mainstream, είναι για τον έρωτα, ας πούμε. Είναι όλα ερωτικά τραγούδια, Και 1% είναι, αν πούν, για κάτι διαφορετικό, μιλάμε για διαμεγέθη. Ε, και το, φυσκή, και το άλλο το ζήτημα που ε, υπήρχε μια σύγκρουση πολύ ενδιαφέρουσα με τον Μαρκούζε και το Living Theater. Αυτά είναι φίλοι μεταξύ του, με τον Βιλιαμ Μπέκ, νομίζω. Λίγο ήταν, ο... mm -hmm. ήταν φίλοι, ε, αλλά η, το Living Theater έπαιζε στο δρόμο. Μιλούσε για τέχνη στην καθημερινή ζωή και έβγαζε το θέατρο στο δρόμο. Ο Μαρκούζε, από την άλλη μεριά, πίστευε ότι αυτό ευτελίζει την επαναστατικότητα της τέχνης. Δηλαδή υποστήριζε ότι ότι πρέπει η τέχνη να είναι διαχωρισμένη, δηλαδή να πηγαίνει σε ένα θέατρο, εμεί μιλούσαν για θέατρο κιόλας, ότι πρέπει στη σκηνή, να, να υπάρχει μια σκηνή που τον διαχωρίζει, ούτε ώστε πάνω στη σκηνή να βλέπει, να παρουσιάζει έναν κόσμο ε, διαφορετικό, αλλά να, να αντιλαμβάνεται ο θέατρος ότι υπάρχει απόσταση από αυτό που ζω. Δηλαδή το θέατρο οφείλει να κρατάει μια απόσταση για να εμφανίζει τον προσανατολισμό μου Να πάω προς τα εκεί δηλαδή Όταν το φέρνει μέσα στην καθημερινή ζωή Με στα πόδια του δηλαδή Δεν υπάρχει αυτή η απόσταση Οπότε εξοραίζει Με τη δυνατότητα να υπάρχει το θέατρο μπροστά σου δηλαδή Εξοραίζεις τι δυνατότητε του συστήματος Σου δίνει να είσαι εκεί Ενώ όταν το τοποθετείς στη σκηνή Βλέπεις μια εκδοχή της πραγματικότητας και σου δίνω προ ανατολισμό να πάμε προ τα οικία, α πούμε. Αυτό για παράδειγμα δείχνει δύο διαφορετικέ προσλήψει, αυτό που λέμε. Τι τέχνη εξυπηρετεί το κίνημα, και τώρα η στράτευση είναι και ένα ζήτημα, α πούμε. Ναι, δεν ξέρω. Ο Θεοδωράκη, για παράδειγμα, ε, ε, έφτιαξε ε, τα τραγούδια που έφτιαξε, όντα μέρο αυτού του Έχει και ερωτικά τραγούδια, βεβαίω. Ε, έχει και ερωτικέ μπαλάντε που είναι αρκετά ενδιαφέρουσε. Ε, ε, Όμω είναι σε μία. Ε, κατά κάποιο τρόπο ευθεία γραμμή, ε, σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, έτσι, ας πούμε, πολιτικες αντίληψης κάπως. Ε, ενώ ο Ζαβόλου στην άλλη μεριά ε, τοποθετούνται στρατεύονταν, στρατεύονταν στις διαφορετικές του αντιλήψεις κάθε φορά. Δηλαδή κάθε φορά άλλα, άλλαζε απόψη και η μουσική του ακολουθούσε την πορεία που... Ε, Οπότε φαίνεται και η, κατά κάποιο τρόπο με μια διαφορά εκεί που λέγαμε συνέπειας και βάση του ποιος κρίνεται, από τι και τα λοιπά. Οπότε μιλάμε και για διαφορετικού τύπου στρατεύσεων π.χ. εδώ. Ναι, αυτά, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε τώρα για αυτό το θέμα, εντάξει. Εντάξει, το ζήτημα της στρατευμένης τέχνης έχει και τις πλευρές που σου λέει κάποιο ότι... Να. Κάποιο ταυτίζει τη στρατευμένη τέχνη με, τη, με το ριζοσπαστισμό σου λέει αυτός που θέλει είναι μόνο έχει μόνο ξέρω εγώ, πολιτικό υπόβαθρο ή μόνο πολιτικό περιεχόμενο ε, συνέχεια στρέφεται προς μια κατεύθυνση συγκεκριμένη ε, και σου λέει κάποια στιγμή κουράζει αυτό θα μπορούσε κάποιο να πει ε, οπότε σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα να το, πει και, είναι πιο, πιο, πιο ελεύθερα Και ώρα τα σκουράζει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ώρα, Μόνο <laughs> <laughs> Λοιπόν, γενικά η μονοθεματικότητα. Λοιπόν, αλλά όχι, εγώ το λέω για, για τον εξή λόγο. Κάποιο θα μπορούσε να πει εδώ πέρα, α πούμε, ότι ε, να ας πούμε, στον εναλλακτισμό είσαι πιο ελεύθερο. Δεν χρειάζεται ας πούμε, τα, τα όρια των κινήσεών σου. Έχει μεγαλύτερη θαλά, ελευθερία ναι, ναι. κινήσεων. Ε, Αυτό θέλω να πω. Μα και ο έτσι αντί και ο άλλο που ναι. κάνει στρατευμένοι με εισαγωγικά τέχνη την ίδια αίσθηση έχει. Εκτό λέω, αν είναι κάνει εντεταλμένη μουσική. Mm. Αν δηλαδή του. Εντάξει. Πιαγγίζει και όλα τα άλλα που λέγαμε πριν. Δηλαδή, α πούμε, ρε παιδί μου, το ότι ε, στην, μετά την αναγέννηση, α πούμε, στην κλασική μουσική. Έτσι, mm. ρε, στην κλασική μουσική δεν μπορούσε να. Το, το γεγονό ότι δεν μπορούσε να ακούσει αυτά που έγραφε, γιατί όργανα. Ορχήστρα είχαν μόνο οι Λουδεβίκοι, ξέρω οι, οι Δούκε και αυτοκράτορες Αυτοκράτορε. Έπρεπε να γίνει αυλικό για να ακούσει αυτά που παίζει. Είναι, είναι ένα... Την ίδια εποχή υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν τρομαδούροι, οι οποίοι έχουν βρεθεί παρτιτούρε από ανθρώπου που παίζανε ένα λαούτο, α πούμε. Ναι. Και η έμπνευση είναι τρομένη. Λέει, ήταν τρομένη. Ήταν όμω από επιλογή του άνθρωπου που έπαιζαν στην κοινότητα και δεν θέλαν να γίνουν αυλικοί. Δηλαδή αν το δούμε ιστορικά πάντα υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις ε... Ακριβώς Και αυτή την αντιπαράθεση είναι που αναδείκνουμε το ότι, το ότι ο άλλος για να ακούσει αυτό που έπαιζε Μπήγαινε στον γινόταν αυλικό, mm -hmm. ας πούμε ε, το Ξεκινάς να τοποθετείς στο αν είναι στρατευμένος Με τον Ντάβε ή τον Δίνα Δηλαδή είναι ένα όπως και με τις άλλε, Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να... Για να, να, να Τοποθετη... Να οριστούν οι έννοιες ναι, ας ναι, πούμε ναι. Πολλοί ας πούμε επιλέγουν ξέρω, το, Αυτό που λέμε στρατευ... Το στρατευμένο με την... Για να μπορέσουν ε... Ή το αιτιολογούν ας πούμε, Με μια έννοια ότι με αυτόν τον τρόπο Αντιστέκομαι στην ενσωμάτωση Εγώ σου λέει έτσι Εδώ δεν ενσωματώνομαι Είμαι εκεί τελείωσε Να ενσωματωθεί πού ε, Στο σύστημα στο mainstream ναι, ναι. Τον Σου λέει με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν ενσωματώνομαι ναι. Είναι μια μορφή άμυνας ε, Άλλοι λένε έχουμε ένα στόχο τώρα Πάμε τώρα εκεί τελείωσε Τα δίνουμε όλα άλλη προσέγγιση Αλλά στο ίδιο στην ίδια κατεύθυνση Και άλλο αυτό που λέμε που τις επιβάλλεται Εγώ νομίζω ότι ανάλογα με το ε, και με το πλαίσιο στο οποίο κινήσατε δηλαδή όταν έχεις ας πούμε οργάνωση, μορφές οργάνωσης, εξουσιαστικά σχήματα γενικότερα ε, εννοείται ότι τότε θα επιβάλλεται οπότε το στρατευμένο έρχεται από τα πάνω έρχεται από κάποιου άλλους που αποφασίζουν στο άλλο, είσαι περισσότερο εσύ ο ίδιος που θέλεις που επιλέγεις, που το κάνεις και κάποια στιγμή όταν ας πούμε θεωρείς εσύ όταν δεν τραβάει όλο για οποιοδήποτε λόγο, έτσι Λοιπόν, ε, αυτή είναι και μια σημαντική διαφορά, έτσι. Ναι, είναι. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι το παράδειγμα Ρίτσο και Άρη Αλεξάνδρου είναι ενδεικτικό. Ναι. Ότι ο Ρίτσο ήταν, ήταν φίλοι, πολύ αγαπημένοι φίλοι. Ο Ρίτσο ήταν το κόμμα. Mm. Εντάξει, και ο Αλεξάνδρου έκανε κριτική. Οπότε τον διέγραψαν και ήταν και μεγάλο ρήγμα στη σχέση του αυτό. Ότι ο ένας πετάχτηκε από το κόμμα γιατί άσκαιε κριτική ή παρέξε κλίνε και τη μέσω του ποιημάτων του. Έτσι. Ναι. Ενώ από την αρμαγία ορίζωση ήταν κομματική γραμμή ας πούμε. Σήμερα ας πούμε, ε, εσύ πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή ε, σήμερα που οι μηχανισμοί ενσωμάτως είναι πολύ ισχυροί. Κακά τα ψέματα έτσι δεν είναι δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις Ούτε αν υπάρχουν άλλε yeah. δυνατότητε, Γιατί και οι δυνατότητες μας αλλάζουν έτσι Δηλαδή και αυτά τα μέσα και τεχνολογία και όλα Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και Οκ. Okay. Και να το νοηματοδοτήσουμε και αλλιώς ε, Θεωρείς ας πούμε ότι είναι η στράτευση μια μορφή αντίστασης Ξέρω εγώ απέναντι σε αυτό Είναι μια μορφή Με την έννοια με την μου του θα το πω ας πούμε για παράδειγμα, εγώ επίσης Ωραία, σύγκρουση ναι, χαρά λοιπόν ε, η, ο, ο, ο χαρα, ε, χαρακτηρίζω αυτό mm -hmm. χαρακτηρίζω μου κινηματικό. κινηματικός Άρα. όπως και σήμερα αυτό που να πω ναι, διότι δηλαδή, ναι. είναι με, με την έννοια ότι ε, όχι με την έννοια ότι παράγω ε, κινημα, δηλαδή παράγω κινηματική δηλαδή ναι. είναι ότι ε, η διαφορά δεν βρίσκεται στο ότι... Εγώ χρησιμοποιώ μικροφωνό, ο κόσμος από κάτω τα ακούει, ε, ακούει τις δικές μου ιστορίες, ξέρω εγώ. Ε, Και άμα με δεί, μοιάζω πάρα πολύ με τους μέσους. Uh -huh. δηλαδή μοιάζω με όλους τους άλλους. Εσύ είμαστε άντρωποι που την ίδια η διαφορά μου. Δεν βρίσκεται στο ότι ε, θα κάνω κάτι... Ε, Πρέπει να, να διαφέρει, δηλαδή πρέπει εγώ να κάνω κάτι που δεν κάνει ο Θα μιλήσω για τον έρωτα, με τον δικό μου τρόπο. Θα μιλήσω για αυτά τα ας θέματα. Ας. Για όλη για την αγωνία του θανάτου. Και τα ίδια πράγματα θα μιλήσω. Η διαφορά για μένα, έγιτησε αυτό που έλεγα πριν. Στο ότι εγώ θα πάω μια μέρα πριν. Το live. Δηλαδή, από τους δύο οργανωτές θα, θα, θα μου στείλουν λυκό να φτιάξουμε μαζί την αφίσα. Θα φτιάξουμε το περιεχόμενο μαζί. Θα πάω. Αν είμαι σε άλλη πόλη θα πάω να κοιμηθώ σπίτι. Θα πιούμε τσίπουρα μετά. Θα ξυπνήσουμε το πρωί και θα απολογιστούμε με τους ανθρώπους αυτούς πώς πήγε η βραδιά όλη. Αν η στήριξη, γιατί συνήθω για την κινηματική δουλειά, αυτό εννοώ, όταν πέσετε τέτοιου χώρου, δεν πέσε μαγαζιά. Ναι, ναι. Αυτό συνδέει. Θα δείτε πώ πήγε βαθιά, αν ε, πέτυχε του στόχου τη, ούτω ώστε την επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα. Mm -hmm. αυτό, α, αυτό είναι που δεν κάνουν οι ικανοί. Δηλαδή, βάζουν βήμα και φεύγουν. Είτε είναι με ριζοσπαστική αισθητική, ναι, ναι. είτε εναλλακτική. Αυτό, αυτό δεν σημαίνει. Αυτο, α, κάποιοι αυτό μπορούν να το πούν στράτευση, αλλά όντω είμαι μέρο ενό κινήματο. Mm -hmm. Αυτό ναι, είναι. Ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τραγουδάω πάνω στα δικά απαραίτητα. Εμεί ε, στο Σιγνιού Παίζαμε Ελίτια, α πούμε, για παράδειγμα. Ε, Τέτοιου τείχου, ο οποίο είναι δεξιό, ναι. για παράδειγμα. Αλλά, αλλά λέγαμε πριν ότι με τον τρόπο μα το εισαγάγαμε αυτό ή του Έλλειω, τη Κούφη Ανθρώπου, που είναι επικό τέτοιο. Έτσι, ο οποίο ήταν συντηρητικό, α πούμε, να είναι ποιητή. Αλλά όμω είναι βληματικό κομμάτι. Το φέρνοντά το σε ένα, σε ένα χώρο, διευρύνει και τα διαστέλνει και τα, την αισθητική του. Τι μπα εκεί που πρέπει με τους όρους του όρου που θε, ναι, ε, ναι, παίρνει. Ναι. Γιατί από παντού παίρνουμε πράγματα. Δηλαδή, εμείς φτιάχνουμε μουσική, ακούγοντας, και εμεί πώ μεγαλώσαμε, φτιάχναμε μουσική. Ακούγοντα και ακούγοντα, καταλαβαίνουμε ότι αυτά που λέει ο άλλο ξαφνικά, καλά, εσύ τα λε αυτά εκεί, γιατί mm -hmm. κάνει κάτι διαφορετικό. Και σιγά-σιγά οξύναμε τη δική μα. και με τον καιρό τοποθετηθήκαμε κι εμεί με διαφορετικό σου. Το λέω αυτό γιατί και, και, και, και εγώ ο χαρακτήρα στρατευμένος στρατευμένο. Π.χ. Αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι. Αν Απολαμβάνει την ελευθερία εκεί που βρίσκεσαι κάθε φορά. Θεωρώ δηλαδή ότι η mainstream είναι πιο. ή η εναλλακτική είναι πολύ πιο δεσμευμένη από μένα στο ότι πρέπει να φτιάξουν ένα δίσκο σε έναν χρόνο που να πουλήσει. Ε, οπότε, αν αυτό δεν είναι στράτευση στο κεφάλαιο, τότε εγώ νιώθω απειρά ελεύθερο σε σχέση αυτό. Γι' αυτό συνεχίζω να το κάνω κιόλα. Αντιστρέφω καλύτερο. δηλαδή του όρου του τι σημαίνει στράτευση. Έτσι. Υπήρχαν και κουβέντε τώρα, το κάνω σαν σχόλιο. Ε... Ότι υπήρχαν και κουβέντε ότι οκ, okay, ναι, καλά τα λέτε εσεί που παίζατε σε καταλήψεις σε DIY, αλλά και με τα μικρόφωνα που τραγουδάτε yeah. τα φτιάξανε σε yeah. μια εταιρεία κάπου με μισθού πείνα, εκμεταλλευόμενοι μικρά παιδιά που μαζεύουν yeah. μέταλλα στο τέτοιο. Άρα, γενικότερα, ε, το ότι το αναπαράγει αυτό ή όχι, ε, Νομίζω ότι άμα την κάνουμε τόσο βαθιά την κουβέντα, ενώ αν ψάξουμε σε όλε τι δραστηριότητε τη ζωή μα, και σε αυτά από τα ριζοσπαστικά, τις ροσπαστικές κατευθύνσεις που έχουμε και τις ξεζουμίσουμε όλες ότι αν χρησιμοποιούμε μέχρι και το τελευταίο εργαλείο από κάποιο καπιταλιστή νομίζω ότι είμαστε, γεννηθήκαμε στον καπιταλιστικό κόσμο και σίγουρα χρησιμοποιούμε κάποια από τα εργαλεία του δηλαδή αν ξεπεράσουμε και λίγο αυτή την κατάσταση χωρί το μικρόφωνο άμα μπορείς να τα παίξει τα τραγούδια με κλασική κιθάρα και χωρίς ρεύμα Παίξα, αδελφέ. Εννοώ ότι... Ναι, εννοείται. Απλά το ζήτημα και πάλι δεν είναι αυτό. Θα τα παίξεις με μια κιθάρα. Την κιθάρα αυτή τη φιάνεις εσύ, τη φιάνεις κάποιος άλλος. Για μένα το ζήτημα είναι ότι ε, κάνουμε... Ε, τώρα επειδή μιλάμε για τα εργαλεία, τα εκφραστικά μέσα, έτσι. Mm. Το θέμα δεν είναι... Ε, προφανώς επειδή αν υπήρχε ένας κινηματικός χώρος ο αν είχαμε τέτοιε αντιδομές που τα φτιάχνουμε μόνοι μας θα προτιμούσαμε αυτά, από τα ρούχα μέχρι τα αυτά. Έτσι. Δεν υπάρχουν, το ζήτημα δεν είναι αν εγώ αναγκαστικά όντας εδώ πώς θα τα βρω, τα αγοράζω. Έτσι. Το θέμα είναι αν εγώ αναπαράγονται οι μετά. Δηλαδή, αν εγώ δηλαδή πάνω μια κοιθάρια μετά πω: ότι, Κοίταξα, εσύ, επειδή έχω κάνει μαθήματα 10 χρόνια δύο έχω κάνει σπρώβο για να φτιάξω και αυτό. τα πράγματα. Έχω αγοράσει αυτά, θα μου, θα μου ξέρω, εγώ θέλω 50 ευρώ εισιτήριο, α πούμε, ή 10 ευρώ, ρε φίλε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι τη σχέση αυτή την οποία εγώ δεν μπορώ να την αποφύγω, την νομιμοποιώ και την αναπαράγω. Γι' αυτό λες ελεύθερη οικονομική συνεισφορά. Γιατί ο άλλο έρχεται και έχει πρόσβαση αυτό που κάνει. Εντάξει, και έρχεται, το, το απολαμβάνει έτσι κι αλλιώ, και αν το ενδιαφέρει το στηρίζει στο μέτρο τη δύνατο Δεν αποκλείεται με ένα αντίτιμο. Από την άλλη μεριά, κιόλα με το μικρόφωνο που λε, από το μικρόφωνο. ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι, έχουμε κάνει ω συγκρότημα και αυτό που θεωρώ ότι. Εμένα θεωρώ ότι διαφοροποιείται και τα κινηματικά αυτοοργανωμένα σχήματα του κινήματος από τα συστημικά είναι ότι έχουμε, εγώ τουλάχιστον εγώ, έχουμε κάνει δύο πορείες μετά από τα live μας. Η μία ήταν το 97 στη Θεσσαλονίκη μία ώρα τη νύχτα, μετά το live είπαμε σε κόσμο που πάμε να βγούμε γιατί ήτανε αλληλεγγύη σε κάποιους φυλακισμένους. Τότε όποτε βγήκαμε μία ώρα τη νύχτα, 300-400 άτομα, στον δρόμο κάναμε πορεία σε χιονισμένη Θεσσαλονίκη, χειμουλιά του, που ήταν πάρα πολύ όμορφα για μας. Και μόλις ο κόσμος δεν ήταν... Δηλαδή μας λέγανε κάποιοι, Έχει, τράπεζε εδώ, να τις κάνουμε λαμπόγια αλλοτερό. <σχε> Παιδιά, εδώ πάμε, βγήκαμε γι' αυτό. Δεν είναι ένα... <σχε> <σχε> <σχε> ε, εντάξει, πάμε, βγήκαμε για το δρόμο τώρα. Γενικά κάνουμε, εντάξει. Δεν... Και άλλη μία για την Τρικολάν, μία μετά από τη live που κάναμε για μία επιχείρηση που ήταν... Ε, ε, Έκλεινε, α πούμε, και κάνανε απεργία οι εργάτριες και κάναμε πορεία στην περιοχή ενίσχυση. Αυτό δεν το κάνουν, δεν θα, δεν θα, δεις, δεν θα δεις ένα... Αυτό, αυτό λέω ότι το, το, το μικρόφωνο αυτό τα έκανα. Το θέμα δεν είναι ότι έρχεσαι στο μικρόφωνο, είναι πώς φεύγεις. Μετά το μικρόφωνο δεν γίνεται. Ίσα ίσα που έχουμε δει και περιπτώσεις που ένα ολόκληρο κίνημα, κίνηματα... Να εκτονώνονται σε συναυλίες και τέτοια Και να τελειώνει εκεί Δηλαδή εκεί που λες πάει να δώσει τώρα Πάμε να το πάρουμε αυτό που θέλουμε Ας κάνουμε κάτι συναυλίες Στο που λέω εγώ τα Woodstock ξέρει που κρατικάρω πολλές φορές Να το ρίξουμε στο Woodstock και τελείωσε Ότι μου θυμίζει τώρα κάτι Χαλκιδικές και τα λοιπά που σου λέει θα τα πάμε σε συναυλίες και τέλος εκεί και εκ των πράγμα. το πράγμα Εκεί έχουν ονομαστεί συναυλίες ελέξε, Κωνσταντίνου και αυτά από κομμάτια του, του χώρου τέλος πάντων του, του εναντιωματικού κινήματος να το πούμε έτσι έχουν χαρακτηριστεί διαδηλώσει στην ουσία πολιτικές διαδηλώσει. Δηλαδή ότι ο άλλος πάει σε ένα live, είναι τους μπάφους του, είναι τα, τις του, δεν ξέρω, κάνει φάση του, ανάβηκε ένα καπρογόνο, έκανε, τι λένετε, έκανες διαβήλωση, μια χαρά. Και μπορεί να γίνεται, ας πούμε, για μια υπόθεση, όπως ήταν φέτος, ας πούμε, πέρσι ήταν η, η υπόθεση με τον Μιχαηλίδη και έκανε ο Αγκουσταντίνου μιας έξι συνεχόμενες, πέντε συνεχόμενες συναυλίες mm -hmm. σε ένα θέατρο, ήταν sold out μια προς μια και σε κάθε μια έλεγε για τον Μιχάηλίδη. 5, και, στο σύνολο πρέπει να ήταν Περάσανε 56 χιλιάδες άνθρωποι Χωράγε 7 Επί 6, 6 47-42 άνθρωποι Το ακούσαν αυτό ε, Στην πορεία που έγινε μετά ήμασταν 400 άνθρωποι Δηλαδή ενώ Αυτό είναι το μέτρο του αν πετυχαίνει ένα, Αν πείθει δηλαδή Τον κόσμο να, να στηρίξει Για τον λόγο που την καλείς Εντάξει, Τώρα μα είναι Εντάξει, Ένα άλλο ζήτημα που μπήκε και με αυτό Και που έγινε να... Μικρό, έτσι, μικρές διεφόρες ήταν η φάση με τη, ότι μετά από αυτέ τι συναυλίες που λέμε εμείς έκανα, κάλεσαν τον Θανάσο το του Αγκοσταντίνου να παίξει στη Θεσσαλονίκη ε, τότε που έπαιζε στο με την πανεπιστημιακή η αστυνομία κτλ. και τον κάλεσαν να παίξει εκεί ε, εκεί θα έπαιζε χωρίς αντίτιμο ε, ανοιχτά με ανοιχτή πρόσβαση τον κόσμο τι έγινε χτυπήθηκε το live. ενώ δεν θα χτυπιόταν ας έλεγε το Μιχαηλίδ Εκεί μέσα στα θέατρα τα άλλα. Αστυγό, γιατί το ήταν, η δομή δεν επέτρεπε για κανένα λόγο. Ενώ εκεί ανοιχτά, όταν έχει ένα κοινωνικό ζήτημα, όταν έχει αντίτιμα, όχι αντίτιμα, πλήττει όλε τι δομέ. Δηλαδή έχει και το έτοιμα, έχει και τη δομή ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση λοιπά. Και χτυπήθηκε από το κράτο. Άρα είναι ενδεικτικό του ναι, τη σχέση ναι. θέαμα. Και μπορεί να πει τα ίδια πράγματα δηλαδή αλλού και να χτυπηθεί, α πούμε. Θα λέμε, μα πού τοποθετείτε κάθε φορά το έργο. Εντάξει, αυτό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα ε, να συζητήσουμε, να πούμε δυο λόγια πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι ε, για μια λέξη η οποία υπερσχολιάστηκε ε, και σχολιάζεται ακόμα είναι μια λέξη η οποία δίνει, ε, θα πω ταυτότητα ε, δίνει ταυτότητα πλέον ε, όταν ακούς τη λέξη φασαίως ε, εμείς τους λέγαμε πιο παλιά Κομίτες μετεωρίτες του χώρου ήταν άνθρωποι που εμφανιζόντουσαν σε live και συναυλίες όταν ο ΑΑ χώρος είχε... Τρία live τα Σαββατοκύριακα την ίδια στιγμή μέσα στα Εξάρχεια ή στη Σπανεπιστημιοπόληση ή οτιδήποτε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν να πιούνε το ποτάκι τους, αισθανόντουσαν λίγο, λέγανε και τα επαναστατικά τους εκεί πιωμένοι και όλα καλά. Το βράδυ σπίτι ύπνο και αυτό το ξεχάσαμε. Τώρα αυτό το φασαίος... Ε... Ε, χαρακτηρίζει μια ολόκληρη γενιά. Δυστυχώ, ξεκινώντας και θέλω να πω αυτό, μιλάμε για μια γενιά η οποία έχει μεγαλώσει μετά. Είναι άνθρωποι που ήταν πολύ μικροί το 2008, δεν έχουν παραστάσει από τη ζωή τους ε, ώστε να καταλάβουν τι σημαίνει. Π.χ., έστω και αυτά που συζητάμε όλα πριν. Κάνω ένα live μόνο μου, κάνω αυτοργάνωση στο δρόμο, κλέβω ρεύμα από τη λάμπα, θα κάνουμε σε αυτό το. Δεν τα έχουν δει αυτά και. Έχουν αποθαρρυνθεί, έχουν χάσει, δεν υπάρχει δημιουργικότητα. Το έχουμε ξαναζητήσει. Ε, και είναι άνθρωποι που απλά τριγυρνούν και ε, ε, κατακλίδη Πολλές φορές καταλήγουμε να λέμε ότι οι φασεί που λένε ότι περισσότερο ότι δεν μας ταιριάζει η πολιτική, εμείς είμαστε απολίτικοι. φτάνουν στο σημείο να είναι άνθρωποι που όταν λες απολίτικος έχεις πάρει θέση τη θέση τη mainstream ή τη θέση του κυρίαρχου, να το πω έτσι πολύ γενικά. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και από σας τη θέση σας για τους τη Αρχικά θα με ενδιαφέρει πώς σας ακούγεται σαν λέξη, μου, σαν ταυτότητα για κάποιο, σαν ταμπέλα για κάποιο κομμάτι του κόσμου και ας, ας το κουβεντιάσουμε κιόλας. Έλα, Κοίταξε, νομίζω ότι πολύ βασικό είναι το φασαίος από πού βγαίνει, είναι στη φάση. Άρα η φάση, ό,τι ακούω, ό,τι θολό. θολό. Ό,τι <σ litt> είναι η φάση. Ο άλλο είναι στη φάση. εγώ νομίζω ότι καταρχά επειδή λέγαμε για μορφή και περιεχόμενο πριν, η μορφή του φασαίου είναι η αναπαραγωγή στερεότυπων. Υπάρχουν κάποια απεστερεότυπα, δηλαδή, ντίνεται συγκεκριμένα, παίρνει όλο τον κώδικα, κώδικα αισθητική μια συγκεκριμένη φάση. Γιατί φασέ υπάρχουν και σε διαφορετικά. Συνήθω είναι εναλλακτική, όπω λέμε. Δηλαδή, είναι λίγο χαλαρού τέτοιο. Δηλαδή, τώρα το λέω αυτό γιατί στο ρουκζούκ να μάθω το παιχνίδι, ε, βάλανε το, τη λέξη φασέο, α πούμε. Και οι <laughs> <και laughs> λέξει, τα συνώνυμα, κάτσε μια στιγμή, το έχω σημειώσει, να σου πω τα συνώνυμα ήταν Φασίος... φασιστικό όρο, βάλαν άπλητη με πολλά σκουλαρίκια και φαρδιά ρούχα αυτά ήταν τα συνώνυμα Μεταξέρα, που είναι πολύ επιθετικός προς διορισμός για κομμάτια τους Φασέους που είναι, που είναι ρηχή γιατί εδώ το βασικό είναι ότι είναι ρηχή περιεχομε... υπάρχει μια ρηχότητα στα περιεχόμενα δεν ενδιαφέρονται να πάει αυτή τη φάση πιο ναι, κάτω ναι. να την πάνε κάποιοι Γι' αυτό είναι διαφορετικά οι άνθρωποι που δεν έχουν δει κάτι και πάνε κάπου, είναι διαφορετικά τοποθεσία με αυτούς που δεν θέλουν να δουν κάτι άλλο και τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Τώρα υπάρχει αυτό που λέμε, δηλαδή η ρηχότητα στα περιεχόμενα και η στήρα αναπαραγωγή ε, στερεότυπων του εκάστοτε ε, αισθητικού ρεύματος να πούμε. Ε, τώρα υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια, το ότι... Α, ε, τελικά χρησιμοποιώντας αυτές τα στερεότυπα διεμβολίζεται η ριωσπαστική άποψη δηλαδή στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε με, με, με, εκεί που βρίσκονται δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ε, στα περιεχόμενα όντας ρηχή επειδή δεν επικοινωνούν τότε ε, τα οποιαδήποτε ε, λάθη περιεχομένου κάνουν επιτίθεται στο περιεχόμενο το ίδιο ε, εντάξει ε, Άρα χαλάνε, τις φάσεις ίδιες τις χαλάνε ρε παιδί μου ήδη, Γιατί δεν είναι αυτό που του ενδιαφέρει βασικά ε, Στην ουσία Υπάρχει ένα κομμάτι ε, να αρκήσεις μου εδώ Εντάξει Εντάξει αυτό τώρα Βέβαια υπάρχει το άλλο κομμάτι ότι Αυτό που λες είναι και ένα μοφλό κοινωνικότητα. να βούμε Κάποιοι χώρονται για να επιβεβαιώσουν να, να Και επιβεβαιώσουν. κοινωνικοποίησε Και κοινωνικοποίησε Εντάξει αυτό ναι Είναι λίγο Είναι ένα κενοφαλό και δεν είναι τόσο καινοφανή κοινωνιολογικός όρος... για να πεις ότι το έχει διατυπωθεί κάπως. Γενικά μόνο σλάγκ είναι. Και ο Σαρατάκος νομίζω έχει δώσει έναν ορισμό γενικά. Εντάξει. Ε, προφανώς και συμφωνώ με αυτά που λέτε τώρα... αλλά έχει, ε, είναι και αυτός ο νεολογισμός τώρα που λέμε φασαίως σχετικά... που ξεκινάει από τη φάση κτλ... Είναι σωστικά το περιτύλιγμα. Δηλαδή μιλάμε για το περιτύλιγμα, μιλάμε πούμε, για, την, ε, για μια κατάσταση η οποία απλώς τη φοράς, είτε ρόλος, είτε εμφάνιση, είτε οτιδήποτε, δηλαδή σύμβολα, σημενόμενα, τα οποία όμως έχει εκενώσει οποιοδήποτε αμφισβήτηση. Έχει αφαιρέσει δηλαδή ότι ε, στοιχεία αμφισβήτηση υπάρχει πραγματικό και το οποίο απλώς το φοράς έχει δηλαδή ήδη ενσωματωθείς Εγώ έτσι α πούμε τους χαρακτηρίζω κτλ. Και, ε, και επειδή ας πούμε μέσα στα αυτά τα πλαίσια πούμε, του εναλλακτισμού ε, Μπορούν στο κομμάτι του αισθητικού να ξεφύγουν από το μέστη Και να ρουφίξουν από τη ριζοσπαστικότητα μορφών, συμπεριφορών mm -hmm. έτσι, αισθη... Ακόμα και αισθητικών, προφανώς αισθητικών μάλλον ε, Το υιοθετούν αυτό για να κερδίσουν πούμε, αυτό το συμβολικό Να έχουν αυτό το συμβολικό πλάς, το παραπάνω ε, τώρα γιατί αυτή η λέξη κυριαρχεί Γιατί νομίζω ότι ε, σπρώχνεται κιόλας Ενισχύεται Στο Τέτοιο κοσμοθερμάστα παραπάνω τώρα Γιατί δεν κάτσουμε να πλέξουμε τώρα Με, με άλλες καταστάσεις άλλε καταστάσεις θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα Νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που αναπαράγεται Είναι δηλαδή το τρεν της εποχή Να σε φάσεως έτσι. Ε, Ενισχύεται δηλαδή δεν είναι απλά έτσι. Αν το δούμε από τη μεριά Σε διακόπτω. Ναι, ναι, ναι. Αν το δούμε από ναι. τη μεριά του. του και ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο. Ε, Πώ συμπεριφέρεται και ο, το εναντιωματικό κίνημα. Έχει μια επίγνωση αλληλοχρηστικότητα. Δηλαδή και το κίνημα. Βολεύεται να έρθει ο άλλο. Δεν χρειάζεται να βάλει ζητήματα. Αρκεί να πληρώσει τι μπύλε ναι, του. Ναι, ναι. Και να ενισχύσει. Ο και να mm. επικοινωνήσει με όποιον τρόπο θέλει. Αρκεί να ενισχυθεί η υπόθεσή μα, α πούμε. Ε, αυτό είναι ένα είδος ας πούμε τη ε, αυτής της κουλτούρας και όχι εναντίωσης του, γιατί έτσι βολεύει Απ' την άλλη όμως ξέ, υπάρχει και το ζήτημα να μην μπλέξουμε τη, με, να αρχίσουμε να για έννοιες καθαρότητας Είπαν πριν το θέμα, εντάξει το ναι. έχουμε λήξει αυτό mm. Η έννοιες καθαρότητας μπήκε το 1990 ναι, ναι. γενικά και ήταν σαν... Ε, ότι χρειάζεται καθαρότητας, νομίζω ότι αυτό έχει λήξει γιατί δεν υπάρχει ε, υποκείμενο το οποίο να μην υπόκειται Έτσι. αντιφατική, να μην υπάρχει μέσα σε αντιφάσεις. Ακριβώς. Ε, και, αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι ε, ε, ε, αν ε, και αυτό που λέγαμε πριν, ότι το θέμα να σκέψει κάθαρος κάθε φορά εκεί που βρίσκεσαι. Αυτό. Και η πολιτική πρόταση που έχει στην ουσία είναι. Δηλαδή, όταν λε: Για παράδειγμα, είμαι αναρχικό, ε, δεν σημαίνει ότι δεν φορά παπούτσια τα παπούτσια για να τα φτιάχνει μόνο. Σημαίνει ότι έχω αντιφάσει, αλλά τι λύνω ε, ε, κοιτώντα προ τα εκεί. Έτσι πιστεύω θα ξεπεραστούν. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να ξεπεράσει αντιφάσει. Γι' αυτό σου λέω: άλλος. Καλά, είναι αναρχικό ή φορά αντίντα, πούμε, και φορά τον αντα... Εκείνη την ώρα καλά κάνει και στο λέω: Όλοι γιατί εκτίθεσε. Και πρέπει να εξηγήσω ότι προφανώ. Αλλά εγώ δεν λέω ότι είναι όλα καλά και καλά κάνω και, αντιφα... και όλοι έχουμε αντιφάσει και μια χαρά όλα και πάμε. Λέω ότι θέλω να τι ξεπεράσω, γι' αυτό σου μοιράζω μια προκήρυξη και λέω ότι έτσι θα τι ξεπεράσουμε. Τι αντιφάσει μα. Δεν λέω ότι εγώ τι έχω ξεπεράσει. Άρα υπάρχει διαφορά στην καθαρότητα mm -hmm. και στο ξεκάθαρο αυτό. Είναι η Φασέη θρίαμβο τη κυριαρχία. Για πες γιατί εσύ το έχεις ε, Για πες, ξεκίνα Ναι, έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν ότι Θεωρώ ότι είναι <laughs> Είναι τέλεια Για την κυριαρχία με την εντεωρά Ο Άραος φοράει το κουστούμι του που λέγαμε Πώς θα το πω τώρα Ξεδίνει σε αυτό Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω okay. Λοιπόν, και Σταματάει εκεί Γιατί ακριβώς όπως είπε και ο Κώστας πριν πούμε, Δεν υπάρχει περιεχόμενο, πάει μέχρι εκεί Αναλώνεται εκεί πέρα Οπότε ναι και σαν μια βαλβίδα με αποσυμπίεσης ε, ναι προφανώς και είναι ένας Αυτό, ειδικά όταν αυτό καταντάει κυρίαρχο και εδώ είναι για μένα το θέμα ότι έχει γίνεται μεγάλη κουβέντα γιατί πολύ βλέπουν πολύ τέτοιο κόσμο αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι πρόβλημα αλλωνών και όχι των φασεών Εμένα, ναι, έτσι, ναι. ναι, αλλά είναι αλήθεια ότι. Τώρα δεν ξέρω. Τρίμφο νομίζω ότι είναι επιφατικό όρο γενικά. Ε, ναι, εντάξει, ναι. Ε, είναι, είναι να. Που βολεύει την κυριαρχία mm. γιατί ε, είναι εξατομικευμένο. Δηλαδή με τον άλλον άλλο mm. τρόπο ε, ακριβώ ε, συνδέονται. Ε, τι μοναξίε του δεν ξέρω ε, ναι, τι ναι. κάνουν εκεί. Ε, ε, είναι η φάση που λέμε. Ε, και, και υπάρχει και η ασυνδοσία με την έννοια του ότι όταν. Λε ότι είμαι ελεύθερο, στη ευθύνη των πράξεων σου. Ε, Στου χώρου αυτού υπάρχει μια ασυνδοσία. Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Γιατί η ευθύνη προποθέτει δέσμευση απέναντι σε κάποιο περιεχόμενο, α πούμε. Άρα αυτοί είναι οι κυριαρχικοί όροι. Και προφανώ και που βρίσκονται, γι' αυτό είπα πριν, διεμβολίζουν ε, ναι, του χώρου, τα ριζοσπαστικά περιεχόμενα. Και λέει εδώ μετά από αυτά ο ποιητή, ε, όταν έχουν αποτύχει πιστεύετε ότι έχουν αποτύχει, έχουν ειτηθεί διάφορα πολιτικά προτάγματα, προτάγματα που θέλουν να βάλουν το κράτος σε δεύτερη μοίρα, που λένε να αρχική ή να μην υπάρχει το ίδιο το κράτος. Έρχεται ένας κόσμος ο οποίος θέλει να δει κάτι άλλο και ασχολείται πλέον με την τέχνη. Και ασχολείται με την τέχνη και είναι πιο ε, καλό για αυτούς από το να ψηθούν σε διαδικασίες και να καταλήξουν... Ε, ε, να έχουν ζητήματα ψυχική για το λέω πολύ ωραία τώρα το group therapy των συνελεύσεων με τι αντιφάσει του. Ε, να ασχοληθεί, να μιλήσει για το Wim Wenders και για διάφορου άλλου καλλιτέχνε, οι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν στοχευμένα πολιτικό κινηματογράφο. Αλλά είναι πιο ωραίο να μιλήσουν για την τέχνη, αφού τα άλλα πράγματα έχουν ιτηθεί. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό, Εγώ νομίζω ότι όσον αφορά το. Τη ριζοσπαστικότητα τη τέχνη ή ξέρω εγώ ότι ποιο κόσμο κινείται προ την τέχνη, αυτό έχει ιτηθεί. Θεωρώ δηλαδή ότι ιδιαίτερα μετά το 10, με την κρίση δηλαδή, που υπήρχε ένα ζήτημα και φτάνοντα μέχρι τώρα, όπου οι άνθρωποι δουλεύουν δύο δουλειέ, δεν υπάρχει για να τα βγάλουν πέρα δηλαδή. Δεν υπάρχει χρόνο για έτσι κι για. Γιατί η τέχνη χρειάζεται χρόνο ή, ε, ή ξέρω εγώ. Ή, ή, ο έλεγχο που έχουν ή, το κεφάλαιο πια ο τρόπος που είναι στιμένα το εκεί που θα εκφραστεί δηλαδή προφανώς δεν μιλάμε για δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι σε αυτό που λες ή να, να στραφεί κάποιος στην τέχνη για να περνάει να αυτοκαλλιεργηθεί, να μην πολιτικοποιηθεί να σκοτήθηκε με την τέχνη να την κάνει τι όμως γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Να καταναλώσει να την εκφράσει, να δημιουργήσει. Ναι, βεβαίω. Έχει σημασία. Γιατί αν δημιουργείς, αν μπει στη διαδικασία δημιουργία, εγώ θεωρώ ότι προφανώ και οδηγήσει. Ε, όταν δεν είναι ότι εγώ για να το κάνω αυτό για μένα, αλλά θέλει να το επικοινωνήσει, ξεκινάει το πολιτικό κομμάτι. Πού θα το πα αυτό, σε τι χώρο θα το πα. Δηλαδή εκεί, εκεί αναγκαστικά η τέχνη θα οδηγηθεί στο πολιτικό. Για την τέχνη τώρα έχει τελειώσει πολλά χρόνια για, Δηλαδή ενώ σαν ε, Κοινωνική Διορετηματικό α το πούμε έτσι κάπως Θέλεις να κάτι Όχι όχι Εγώ <laughs> εδώ με κάλυψα Αλλά ναι Κοίτα επειδή ζούμε και σε εποχές Που παίζει πολύ ψυχολογιοποίηση Και ε, Διάφορες ας πούμε συμβουλές ή Διάφοροι γκουρού αυτοβελτίωσης και ε, κάποιοι πούμε μηχανισμοί ε, διαχείρισης του άγχους και του στρες και τα λοιπά, ε, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ας πούμε ε, πολλοί λένε, ορίστε, ασχολήσου με την τέχνη, πήγαινε σε αυτό. Εντάξει, πάντα, έτσι επειδή υπάρχει και μια φετυχοποίηση αυτού του όρου, υπάρχει και μια φετυχοποίηση. Ε, και νομίζω αυτό έχει να κάνει και με αυτό που ανέφερε πριν ο Κώστα με, με την προσέγγιση, εγώ, που είχε ο Μαρκούζε που λέει Όχι, θα είναι στη σκηνή, ενώ οι άλλοι λέγανε Α πούμε θα είναι κάτω. Αυτό που λέει θα είναι κάτω σημαίνει τέρματο φετίχαι εδώ, είναι κομμάτι τη καθημερινότητά σου, τελείωσε. Μην νομίζω ότι είναι κάτι άλλο ξεχωριστά από σένα, αντεγιά. Η ίδια σου ζωή έχει μέσα τέχνη. Πέξα μέσα με αυτήν, σου λέει. Ο άλλο σου λέει Θα κάνει κάτι διαφορετικό σαν. Τρόπο διαφυγής, όπου εκεί πέρα θα φτιάξει ουσιαστικά ένα κέλυφος, ένα safe space, να το πω έτσι, μέσα στο οποίο θα αισθάνεσαι ηρεμή και θα μπορεί να κενώνεις για να μπορέσει να συνεχίσει να επαναλάβει το ίδιο που σε σκοτώνει. Mm. Αλλά θα κερδίσει χρόνο <laughs> κάθε φορά. Αυτό ε, ναι. ε, μεταξύ, σκέφτηκα αυτό που είπε. Ποιο την κάνει την ερώτηση αυτή, έχει σημασία, γιατί εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί είναι από το εναντιωματικό κίνημα να. Να προκρίνει τη μαχητικότητα σε αντίθεση με την με την τέχνη. Ότι τώρα είναι εποχέ εκτάκτω ανάγκη, οπότε τώρα τι τέχνη και χώρο και μουσικέ και αυτά. Ναι. μαχητικός αντιφασισμό. Μαχητικό αντιφασισμό, <σχεδιά> μαχητικέ ακαδημίε, μαχητικό εδώ. Δηλαδή έγινε ένα είδο μαχητικό φεμινισμού. Δηλαδή το επίθετο μαχητικό είναι αυτό που πια δίνει και το. Να. πώς να το πω να αυτό ακροτηριαστείς εντάξει και να γίνεις ένας μονομάχος ας πούμε πράγμα το οποίο κατά απόψη μου, μου είσαι ετοιμένος δηλαδή από τη στιγμή mm. που θα θα λειτουργήσει με αυτούς τους ώρες απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο έχει όλα τα μέσα ε, πολέμου ε, και τις μάχη, βέβαια ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να mm -hmm. μιλάμε για οποιοδήποτε επίπεδο νίκη σε αυτή τη μονομαχία αν θέλω, σε μονομάχος πέντως το σύστημα ή ένα ε, και ότι το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι όταν, όταν μπαίνει σε μια τέτοια εποχή κρίση και έξι ανάγκη, δεν πρέπει να υποστήρισε που δεν είναι δεν να, να διαστήλει τα εκφραστικά σου μέσα. Δηλαδή εκεί που πρέπει να Έτσι. σε ακροτηριάσουν, mm. αυτό είναι η μεγάλη μάχη. Να γίνει ακόμα πιο, να διασταλεί, να διασταλεί όλα τα περιεχόμενα, να φτάσει πιο μακριά μπορεί με όλου τι δυνάμει. Όχι να τι περιστήλεισαι κομμάτι τη σημαντικότητα και τη mm. πολεμική σα, όχι ότι. Ε, Δεν δε, δε, δε πρέπει να ασχολείσαι με το σώμα, με την πολεμική τέχνη ή με τον το μαχισμό, ας πούμε, αλλά όχι με την έννοια αυτή. Ένα σύστημα ιδεών που καπελώνει όλα τα άλλα. Όπω ο Λανταϊσμό, να είναι πλέον η φιλοσοφία, αυτή, έλα τώρα. Και αυτό έχει, έχει προβληθεί και στον χώρο, ο οποίο έχει κάνει τεράστια μετατοπίσει προ το θέαμα. Δηλαδή, ο χώρο το έχει αφήσει το, το πλέον πολλέ τέκια και διάφοροι χώροι και οργανώσει του χώρου. Ε, θέλουν να έρχονται θεωρούν νίκη να έρθει ένα εναλλακτικό καλλιτέχνης και να, να τον φέρουν στου <σχώ> χώρου του. Ενώ παλιότερα έμπαινε ένα ζήτημα ότι είναι ο πολιτισμό του και εμεί τα στέκια, οι καταλήψει και αυτά, και να φτιάξουν τις συλλογικότητε μα το δικό τους πολιτισμό. Ποιο είναι ο δικό σου, έχει, Και αυτοί λένε: Δεν είναι, εγώ, εγώ, εγώ θα φέρνω με αυτού. Και αυτό το θεωρείται η κοινωνικότητα, αυτό που λέγαμε πριν. Ότι έλα τώρα, ε, κόσμο, φέρ, εκετε, φέρνει κόσμο, έχετε αυτό, είναι κράκτη φέρνει κόσμο. Ενώ μετά είσαι αυτοαναφορικό με το δικό σου πολιτισμό. Με αποτέλεσμα να, να κερδίζει το θέαμα στην ουσία. Γιατί αυτοί που είναι κερδισμένοι είναι το θέαμα Ραι. βασικά. Και όχι τα στέκια. Πολύ ωραία. Ε, νομίζω ότι ήρθαμε να πάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια back to back ε, σε αυτό το διάλειμμα. Θα ακούσουμε ε, ένα κομμάτι που λέγεται Θάνατο και άλλο ένα κομμάτι που λέγεται εσωτερική διαδρομή. Θα πούμε όταν επιστρέψουμε για ποιο λόγο και πώς ακούσαμε αυτά τα δύο κομμάτια και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπής. Λοιπόν, έτοιμοι για μουσική. Όλοι σε αυτήν την ώρα γεννήθηκαν ευαίτε. Μπροστάρι με μεγάλε κάρτε που αγαπάνε. Όλοι καμώθηκαν με μπάρβαρο και ήλιο. Όλοι καμώθηκαν λίμνη και γενναίοι. Είναι τα Εδώ γεννήθηκαν με τιμημένους κόρφους Όλες περήφανες γαλοκαρδές, μανάδες Ακούραστες εργατρίες της σπιτικής μας ευτυχίας Με μπλάνα μαζικά ό,τι αγαπάω λόνετε, Σλόγανια, τι μυστικό και σώνα. Άδειε έξω από την Σαν σε film το Με κυκλώνα, Ναι. Με δημοκρατία Κι κάτι πρέπει να το βρω. Μην του και τρέλα εδώ. είμαι μεγάλη. Όλα πήγαν από την αρχή Πάρα πολύ ωραία. Επιστρέψαμε στο τρίτο, τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή. Ε, υπενθυμίζω ότι ο εναλλακτισμό-ρρίζοσπαστισμό έχουμε μιλήσει για διάφορα διάφορα πράγματα. Την εκπομπή, φυσικά, θα την ακούσετε και ηχογραφημένη. Θα ακουστεί καλύτερα ηχογραφημένη, ίσω σε λίγε μέρε που θα βγει. Μαζί πάντα με τον Κώστα Γαλανόπουλο και το Φάνη. Την να με ακούσαμε το θάνος σπιητέ από ώρα 0. Γιατί το αυτό το κομμάτι. Θυμάσαι κάτι εσύ... Εντάξει, θυμάμαι εγώ, δεν έχει σημαντικό. <laughs> Ακουγόταν συνεχώς κάπως... Εντάξει, εμεί εκείνη την εποχή που είχε βγει είχαμε πορώθει πολύ με το κομμάτι. Ήταν κάτι που... Εντάξει, σε άλλα πάρτι, σε άλλες μαζόξεις που κάναμε τότε και ηλικιακά Εννοείται ότι δεν μπορούσε να μπει. <laughs> <laughs> δεν μπορούσε να μπει. Ναι, φαινόταν ξένο. Τώρα η φίλη ναι. μου έγραψε το τραγούδι της μάνας μου Καθάρισμα πατάτας και θάνατο στους ποιητές <laughs> Και το δεύτερο ναι. κομμάτι θέλω να, να μου πει η Κώστα Εσωτερική διαδρομή Εκεί τώρα εσωτερική διαδρομή ε, ε, Εντάξει ε, Νομίζω ότι ένα DIY κομμάτι να το πούμε αυτό. Ναι, αυτό. εντάξει, εννοείται. Το 1997 να πούμε. Και πιο πριν κιόλα. Ε, νομίζω ότι είναι εμβληματικό ρε, παιδί μου, τουλάχιστον στοιχουργικά. Δεν ξέρω με το κομμάτι του, του μουσικού. Ε, αλλά. Τώρα. Εντάξει, έχει να κάνει τον Νίκο. Ο φίλο που έγραψε ο, και ο που έγραψε του Βγαίναμε μαζί... κάναμε παρέα, ρε παιδί, μου αδερφικοί φίλοι και ε, αυτό ήταν... Ήχε ε, τελειώσει ιστορικό ε, και φιλο, φιλο, φιλολογικό, τέλο πάντων ήταν <συστούμε> τότε. Ε, και δεν έγραφε γενικά πίσι, αλλά κάναμε διάφορες κουβέντες, πήραμε φραπέξε δίκαμε κουβέντες, καλοκεράκι και... και την επόμενη φορά που βρισκόμαστε μου έβαζε ένα χαρτί με ένα πημα, με βάση τη κουβέντα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Δηλαδή όταν μιλούσα, μετά πριν φύγουμε μου λέει πάρε αυτό, ξέρω. Και είχε να κάνει με την κουβέντα με την κουβέντα που κάναμε της προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Και έτσι είχαμε μια κουβέντα, ξέρω εγώ για, το, για την κουβέντα της Τουρκίας τότε που Γινόταν σκοτωμό στην Τουρκία, κουβεντιάζαν πολύ και μου είχε δώσει την παλάτα για μια λυπημένη χώρα του στίχου. Μετά την επόμενη φορά μου έδωσε αυτό γιατί είχαν πάλι μια κουβέντα για, για το αν αντέχουμε με αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις, το μεγάλο ερώτημα: εγώ και ο κόσμο, α πούμε. Σε αυτή τη σχέση, ε, ε, ε, η κουβέντα και βγήκαν οι στίχοι. Τώρα το άλλο που είχε γίνει, ε, μου έστειλε μια φίλη. Υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται Made The Mediator, όχι εκπομπή, ένα, μια ταινία ε, στο Hollywood. Που παίζανε αρκετά γνωστοί. Νομίζω ότι όταν ο διαμεσολαβητή πιάνανε. Ήταν κάποιοι που ήταν από τον παλιό κόσμο, υποτίθεται. Ε, μετά είχε έρθει ένα διστοπικό καθεστώ. Και αυτοί οι αντάρτες του παλιού κόσμου πιάνανε του ανθρώπου που ήταν πιο καινούργοι. Του πιάνανε τα χέρια και τους μεταφέραν εικόνες από το. Βάλιο κόσμο, αυτό ήταν ο τρόπος, ήταν σαν διαμεσολαβητές okay. του παλιού κόσμου και του... Της Ναι, και της και, λέει, και όταν με ήταν ο Και μου λέει, παίρνει μια φίλη και μου λέει δες το τάδε δευτερόλεπτο, ξέρω, δε, το λεπτό της ταινίας τέλο πάντων, το 44, δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό και έχει το, τη μελωδία από το Βαλσάκι εκεί. Και τη βάλα στο χόλιο. Και μπαίνω στο MDI λέω: Κάτσε, πώ το κάνανε αυτό. Αυτοί, αυτοί είναι πολύ αυστηρά αυτά τα πράγματα. Και μπήκα στο. IMDb. Ναι, και σε εκείνο ακριβώ με επειδή έχει όλε τι. Δεν έχει σε εκείνο σημείο καθόλου τον δημιουργό. Δεν τον αναφέρει. Και την ίδια στιγμή κοιτάω στα σχόλια από κάτω. Και όντω εκείνη την εποχή, έξι μήνε πριν από την ταινία, κάποιο στα αγγλικά γράψει Who wrote this song? στείλει ένα μήνυμα κάποιοι να δούνε. Μάλλον μπορεί να ήταν αυτοί ξέρεις, να έρθουν σε επαφή. Δεν βγάλαν άκρη με τον αντιπορρυματικό το δικό μας δηλαδή. Οπότε το πήραν και το βάλανε Αυτό είναι η επιβεβαίωση του μουσικού μέρους Κατά κάποιο τρόπο Ορίστε Χάσαμε και φράγκα με το αντιπορρυματικό Το βρήκανε Το πήρανε το ορίζος παστικό, ε, το πήρανε. Και το βάλανε, το βάλανε. Λοιπόν Έλα ας μπούμε στο τελευταίο κομμάτι μιας και γενικότερα έχουμε πει τα, από τα περισσότερα που θέλαμε να αναφέρουμε σίγουρα είναι μέσα ε, Τι έχει μείνει ε, Τι πιστεύετε ότι αξίζει ακόμα στα επόμενα λεπτά που έχει να μιλήσουμε Έτσι κι αλλιώς έχουμε, πει, έχουμε δώσει κάποιες πληροφορίες και για το σήμερα κάπως πως το κόσμος Μέχρι και, όπως ανέφερε πριν για τα live του Lex τα οποία είναι, θεωρούνται μάλλον να το πω έτσι, τρομερά πολιτισμικά γεγονότα, αφού καταφέρουν να γεμίσουν στάδια και να πάει νεολεία. Δύο συνεχόμενα ένα sold out έξω από το ΆΚΑ. Ε, συν της άλλης, όπως είπε και ο Φάνης, ότι είναι μια βαλβίδα από για μια γενιά η οποία τρία χρόνια μείνε χωρίς live, το COVID δηλαδή, εμείς οι μεγαλύτεροι σκεπτόμενοι το ότι στην εφηβεία μας και στα πρώτα μετεφηβικά χρόνια κάθε εβδομάδα έμασαν σε τρεις συναυλίες ξέρω κι εγώ κάποιοι άλλοι δεν το, δεν το είδαν αυτό, αυτό σαν ε, παράσταση ζωής άρα νιώθουνε, νιώθουν ότι τους χρωστάει ε, το θέαμα τους χρωστάει γενικότερα ο κόσμος ε, events μεγάλα και αυτό φαίνεται και από τα μεγάλες συναυλές που γίνονται και στην παραλιακή, κάτι μπλυμπλή και ηλεκτρονικά σε ένα κλαμπ, και στην πλατεία νερού, στα ονόματα που έρχονται, με 40, 60, 100 ευρώ εισιτήριο. Ναι, ναι. Έτσι, με κάποιου που κλείσανε του μετάλλικα με 200 ευρώ εισιτήριο στο ΆΚΑ εδώ και δύο χρόνια, κλείσανε ένα μισό χρόνο πριν για να πάνε να δούνε του άλλου, οι οποίοι, μη σχολιάσουμε καν του μετάλλικα, δεν χρειάζεται, εδώ θα, η μετάλυρα θα γελάμε, ε, για τα κατά πόσο. Ναι, γιατί πολιτικά είναι από του πιο χιδαίου ανθρώπου ε, και συγκροτήματα. Έχουν κάνει πολύ άσχημα πράγματα οι άνθρωποι αυτοί. Ε, αυτό ήθελα να πω γιατί είναι ο Λέα και σίγουρα ε, θέλοντας να δώσουμε και ένα τόνο ότι μέσα σε αυτά τα άτομα και οι του, του Λέξ στη Θεσσαλονίκη μπάχαλα, έτσι γράφτηκε. Ο Λέξ στη Θεσσαλονίκη είχε το live μπάχαλα έξω από το γήπεδο του Ηρακλή νομίζω είναι στο, στο γήπεδο του Ηρακλή. Υπάρχει αυτό ο κόσμος μέσα και αυτός που θεωρούνται φασέοι. Υπάρχει και ο κόσμος που αναζητά περισσότερο τον το εναλλακτική. Ε, ε, κατάσταση και οι οποίοι κάποιοι από αυτούς θα έχουν κάποια φίλτρα, θα έχουν κάποιες παραστάσεις και σιγά-σιγά θα ριζοσπαστικοποιηθούν σαν άτομα και σίγουρα θα παράξουν σε κάποια χρόνια και πράγματα. Εδώ, να πω για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν είναι και τόσο τυχαίο, ότι το αυτοργανωμένο ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στο 131, αυτό το ραδιόφωνο που έχει μείνει, ε, έφτιαξε μια πλατφόρμα, το έχουμε ξανασυζητήσει, στην οποία, η οποία είναι για μουσική, ελεύθερη μουσική να κατεβάσει από καλλιτέχνε και αυτά. Μέσα εκεί υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία δημιουργήθηκαν επί τούτου για να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή, πάρε ατόμων μέσα από στέκια που είπαν: Οκ, okay, ναι, έτσι θα στηρίξουμε και την πλατφόρμα. Μια αντιδομή δηλαδή που. Mm. Ακριβώς. Την ναι. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Εννοούμε ότι πάντα το στο πλήθο. Όχι για τη λατέρνα, λες. Ναι, για τη λατέρνα. λατέρνα. Ε, βλέπουμε ότι πάντα ε, βλέπουμε το πλήθος και τη μάζα, η οποία μάζα είναι αυτό που είναι, έτσι. Και πάντα βλέπουμε κάποιες ε, μειονότητε, μειοψηφίε μάλλον, ε, που οργανώνουν πράγματα ε, και όχι θα δεν είναι απαραίτητα από τα κάτω. Ε, όχι ότι είναι από τα πάνω, με κάποια προτάγματα, τα οποία είναι πολύ κοντά σε αυτά που θέλουμε, σε, σε αυτόν τον άλλο κόσμο που θέλουμε να προτείνουμε στον κόσμο. Και όσο καλύτερα λειτουργούν αυτά, έτσι βλέπουμε και μία άσπερη μαύρη μέρα, κάπως έτσι. Ε, αυτό ήθελα να σχολιάσω γιατί αξίζει για τον κόσμο... Γιατί έχουμε κάνει αρκετέ κουβέντε για αυτά τα μεγάλα live, και όχι μόνο βαλβίδα αποσυμπίεση, είναι το ίδιο με το γήπεδο. Ε, ενώ αντίστοιχα βλέπουμε και, μέχρι και από ανθρώπου που λένε ότι είμαστε στο παδί βλέπουμε κοινωνικά έτσι, πράγματα τα οποία θέλουν να αναδείξουν με τον τρόπο του. Και έχουμε και τη, τη μάζα η οποία του φταίνει όλοι. Α, αυτοί πάνε στο γήπεδο, σηκώσανε ένα πανό για αυτό το πολιτικό ζήτημα. Εντάξει, χουλιγκάν είναι. Α, αυτοί πάνε εκεί πέρα, τι κάνουν, μπάχαλοι είναι. Το, στο λέξη είναι εναλλακτική. Οι χαζοί είναι, θα του πάρει πάλι η μηχανή στο κρέα, θα του κάνει το ίδιο. Ε, το θέμα είναι ότι ο κόσμο κινείται και όσο κινείται θα παίρνει παραστάσει. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Δεν ξέρω αν θέλετε να ασχολιάσετε. Κοίταξε, εγώ ε, καταρχά, α πούμε, ε, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη μάζα για όσου αμφιβάλλουν του ανθρώπου. Δηλαδή, η μάζα είναι φυσικό μέγεθο. Ε, όταν χρησιμοποιεί κάποιο τη λέξη μάζα, τη χρησιμοποιεί για να την εργαλειοποιήσει. Από τον Μάρξ μέχρι δεν ξέρω ποιον, ακόμα και στα ελεύθερο, τέτοια ελευθεριακά προτάγματα αυτή είναι κατά απόψε προβληματική όταν αναπαράγεται. Ε, άρα υπάρχουν πρόσωπα. Η, η πλειονότητα των ανθρώπων που σκέφτεται έτσι πάλι δεν είναι ίδια. Δηλαδή θέλω να πω ε, ε, λέει ο, ο Βάνε με έχει ένα, ένα παράδειγμα ε, λέει ας πούμε ότι ε, τα σκυλιά του Παυλόφ αυτό το πείραμα που το έχουμε ξαναπεί όχι, έχουμε, ε, υ, υπήρχε ένα πείραμα με τα σκυλιά του Παυλόφ που είχαν συνδυάσει κάποιους ήχους με τα ένστικτα ε, και ήταν πολύ πιθήνια ήτανε, δηλαδή κάθε συμπεριφορά ήταν κατευθυνόμενη και ελεγχόμενη λοιπόν λέει ο Βαναγκέμ ότι κάποια στιγμή πλημμύρισε τα έκανες κάτι υπόγειο αυτά τα σκυλιά που ήταν το πείραμα. πλημμύρισε το υπόγειο και τα σκυλιά ρεθήκαν σε κατάσταση πανικού. Και μετά έπαψαν να, να, να υπακούν. Ακολουθώ. Τέλος, δηλαδή ήταν... Οπότε το φέρνω και σαν παράδειγμα ότι όλα αυτά είναι μια κρούστα. Ε, το είδαμε και με το... Είναι μια κρούστα, δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, βγήκε κόσμος τώρα με τα τέμπη... Εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο κόσμο, στον δρόμο, με τα τέμπη δηλαδή, όπως είναι υπέρ στο πλευάρι, α πούμε. Ε, άρα υπάρχει μια κίνηση, υπάρχει, υπάρχουν πράγματα οποία... Δεν λειτουργεί ο κόσμο σαν φυσικό μέγεθο, δηλαδή ότι υπάρχουν οσμόσει. Δηλαδή. Ε, τώρα στο, στα κομμάτια αυτά που λέμε δηλαδή λέξε, Παγκόσμια Τιμή, δεν ξέρω και πού. και διάφοροι άλλοι. Έτσι, ε, σε αυτό το Έχουν και αυτοί πολύ μεγάλε διαφορέ. Δηλαδή, α πούμε, ο Λέξ προφανώ εκφράζει μια κοινωνική ανάγκη, δηλαδή δεν φτιάχτηκε μόνο του. Ε, Α πούμε τώρα, ο, μιλάμε για το λέξι. Ο λέξε έχει κάνει σύμβαση με την Ρόμπερτ και φτιάχνει ρούχα. Εισάγει δηλαδή ε, στερεότυπο πάλι, μόδα λέξι, α πούμε. Ε, αν, αντανακλάει μια. Ε, δηλαδή εκφράζει έναν κόσμο ο οποίο πάει ω εκεί. Το θέμα είναι ότι ο ίδιο δεν κάνει τίποτα. Απλώ αποτυπώνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό προφανώ ε, ενώνουν τι μοναξιέ του εκεί, όπω λένε τέλο πάντων. Και πάνε όλοι αυτοί εκεί. Ε, μετά είναι ο Θανασό Αουγκοσταντίνο, ο, ο οποίο λέει πράγματα όταν μιλάει. Δηλαδή να πάει, δεν γίνεται απλά, ε, δεν είναι αντανακλασία, αλλά επιστρέφει πράγματα μέσα από τι ίδιε τι όμω. Και αυτό είναι το ζήτημα του εναλλακτισμού. Δηλαδή και ο ίδιο ο, ο Θανασό, ενώ τα κάνει αυτά, ο Αουγκοσταντίνο λέει ότι εγώ δεν είμαι εκτό συστήματο, είμαι εντό α πούμε. Το λέει και ο ίδιο. Ε, λέω πάλι βλέπει διαφορέ. Άρα υπάρχει ένα μία, δηλαδή, Υπάρχει μια κινητικότητα που είναι και, σημα... και σημάδι των καιρών. Εσύ είπε πριν για μετά την πανδημία, βγήκε ο κόσμο ντρελαμένο. Όντω πήγαινε παντού, α πούμε. Ήταν λε και. Ε, μάλιστα, επίκυψε ευαίσθηση από το εναντιωματικό κίνημα, να το πω πάλι, ότι εφόσον ο κόσμο ανακάλυψε τι πλατείε, ρε παιδί μου, τέρμα, θα αλλάξει το σκηνικό. Ενώ τελικά με το πάνεξ στα μαγαζιά, την επόμενη μέρα εξαφανίστηκαν όλοι από του ελεύθερου χώρου και του δημόσιου. Ε, ότι βγήκε ο κόσμο ντρελαμένο, α πούμε, και ζητάει με διάφορους τρόπους να, να, να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε διάφορες ιστορίες αλλωνών και αυτά. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι μια, μια κοινωνία πολύ, πάρα πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη και είναι μια κοινωνία που αναδύονται νέες πολιτικές υποκειμενικότητες. Δεν ξέρω αν μπορούμε τα εργαλεία που έχουμε να, να τις να τα αναγνωρίσουμε τα νέα πολιτικά υποκείμενα εφόσον δεν έχουν αναγνωρίσει και αυτά τον εαυτό τους ως ένα σημείο αλλά είναι εποχή που βλέπεις στον δρόμο στην Γαλλία με τα κίνδυνα γυλαίκα κατεβαίνουν ας πούμε οι Λουμινάτοι μας λέγανε σύντροφοι εκεί φασίστες από δίπλα τους άλλο πράγματα πούμε. υπάρχει μια κατάσταση που ούτε το από τα κάτω που κάποτε μας βόλευε εκεί από τα κάτω και από τα πάνω βρίσκονται ούτε από τα κάτω γίνεται δουλειά αυτή η νέα ιστορία όχι αριστερά δεξιά Αλλά από τα κάτω και από τα πάνω Όπως γίνεται τώρα πάλι είναι προβληματική Τα εργαλεία πάλι λείπουν Και οι νέες θεωρίες Νέες προσεγγίσεις δεν είναι λειψές ας πούμε Αυτή είναι απόψη μου τουλάχιστον πούμε, ότι Πρέπει μόνο να τις φτιάξουμε εμεί σιγά σιγά Μέσα στις συλλογικότητε, όσε έχουν απομείνει δηλαδή Αυτή είναι η κύρια δουλειά μας Να αναγνωρίσουμε πού πάει Που παει που Πώς λέμε ο Πορσέλιοποίητης, που, που πάει η όρταση όταν φεύγει να μου που πάει η παναστατικότητα όταν φεύγει Ανοίγεις τα θέματα εντάξει, Εγώ ας πούμε στο, σε αυτό που έθεσες για το ζήτημα αριστερά-δεξιά και μόνο πάνω-μόνο κάτω ε, εντάξει, Όταν ας ένα, ένα ολόκληρο στη Δύση τώρα μιλάω, έτσι, ένα ολόκληρο κομμάτι στη Δύση έχει καταλήψει αυτό το κάτω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το κάτω κάπου θα πάει κάπου θα πάει και θα βγουν αυτά που βγαίνουν, γιατί αυτό θα βγει όταν φεύγει λοιπόν, οπότε εμένα δεν μου κάνει εντύπωση που συμβαίνει αυτό, το θέμα είναι να ξαναπάς εκεί Μάλλον είσαι εκεί, δεν κατάλαβα δηλαδή που βρεθήκαμε ξαφνικά εμείς, μας θα οπότε για να μην είμαστε εκεί πέρα ε, απλώς αυτό που κάποιοι ειδικά με, σε μορφή ας πούμε σε, σε αριθμό πολύ μεγάλο ε, είχαν στο μυαλό τους τώρα πάει διαφορετικά πρέπει να κάνεις δουλειά μερμικιού ξανά από την αρχή <laughs> και ας δεν σημαίνει ξανά. ότι τα πετάς λάμος ναι. στα σκουπίδια όχι εγώ θεωρώ φανή δε ότι το, το πρόβλημα είναι η ναι. ανάθεση για μένα θεωρώ ότι ναι. εσείς, είμαι τώρα 40 χρόνια σε ένα ε, συγκεκριμένο χώρο ας πούμε ναι. ε, που είναι αντιοξιαστικός ναι. το ζήτημα της ανάθεσης δεν το ξεπεράσαμε ποτέ σε καμία συλλογικότητα δεν λύθηκε το ζήτημα αυτό, δεν το ξεπεράσαμε ποτέ. Και τώρα αναδύεται όλο και πιο ενισχυμένο. Και, δηλαδή, και δεν έχουμε τρόπο εμεί να το Αν ποτέ δεν το έχουμε λύσει και σε άλλε εποχέ αυτό, δηλαδή να είναι μια συλλογικότητα τρία τόμου για να τρέχουν πέντε, τέσσερι, ή να υπάρχουν διαφορετικέ ταχυτήτων, <ΣΣΣΣΣ> αυτό που λέμε, άτυπε ιεραρχίε και πόσα άλλα ζητήματα έχουμε που αναδύονται με διαφορετικού όρου κάθε φορά. Τώρα δηλαδή που, που ο κόσμο ψάχνει να βρει, να πούμε, στη δηλαδή τη ανάθεση. Τι να πούμε εμεί, Λέμε από τα κάτω, λέμε αλληλεγγύη. Αλλά η αλληλεγγύη προποθέτει μετατόπιση και από τον άλλον. Δηλαδή και η πρόταση τη ας α πούμε, εγώ το κάνω, πάω σε ένα σημείο να στηρίξω. Αλλά πρέπει και ο άλλο να κάνει ένα μπαίνι τα μένα. Η αλληλεγγύη δεν είναι ε, μονόδρομη. Σε σαν, για να πραγματοποιηθεί σαν σχέση χρειάζεται mm. μια αμοιβαιότητα. Ε, πώς εγώ θα τι, Είναι πρόταση αυτή και για μένα και για τον άλλον. Μόνο δεν μπορώ να την πραγματώσω. Και, και αυτό είναι μια τεράστια ε, πολιτική μοναξιά, δηλαδή. Έτσι είναι και έχει να κάνει και ειδικά σε συνθήκες ατομικισμού είναι ακόμα πιο δύσκολο. Okay. Είναι δηλαδή ε, ξεκινάει το ζήτημα πολύ βαθύτερα και στη συγκεκριμένη περίοδο και που λες ε, ο ατομικισμός έχει πετύχει πράγματα που εντάξει, μπορεί κάποιοι να βρουν θετικά σε σχέση με άλλους που σε παλιότερες εποχές είχαν ολεκτροτισμό της Μάζας, θα το έλεγα <Ρι> εγώ δεν σ' αρέσει αυτή η λέξη, <συμφωνώ, συμφωνώ. Ούτε με να, <συμφωνώ> <ούτε συμφωνώ> ναι, να, ναι. να μου <συμφωνώ> ναι. αρέσει. Ούτε με να μου αρέσει. Μπορούμε χρησιμοποιεί εξουσία τέτοια πάνω. Δεν μ' αρέσει έτσι, ούτε μένα. Συμφωνώ πολύ τέλευτα, <συμφωνώ> αρέσει, δεν είναι. Αλλά είχαμε αυτό τον ελεκτησμό παλιά, σταλλανισμού, εθνικοσιαλισμού κτλ. Κτλ. Ότι θέλουμε. Και σήμερα έχει τον ατομικισμό. Έχει, το άτομο νάρκισο, το άτομο Θεό, το άτομο. Δεν βρίσκει με τον άλλο, δεν τον πιάνοι που θα είναι πολύ. Να φτιάξω το χώρο μου που λέγαμε, το safe space μου και τελείωσε. Και δώσε ό,τι μπορεί να με διαχωρίσει από τον άλλο και να παίζω εγώ. Ναι. Όχι κάτι να, τον, να βρεθούμε μαζί εκεί. Άλλα προβλήματα. Ναι, ε... είναι πολύ. Εντάξει, αυτά χρήζουν άλλη θεωρία. Ναι, ναι, αλλά... ναι καλά. Ανοί ναι, για... Κάνουμε σχεδόν. Ε, ανοίγουμε πόρτα για. <laughs> ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αλλάζει τη λέξη. Η εξατομίκευση είναι ζήτημα. Ναι, είναι. είναι. Και έχει ενδιαφέρον που αυτή η εκπομπή καταλήγει να συζητάμε παντός ε, για αυτά τα πράγματα. Ε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εγώ ένα θέμα που έχει μέσα, για να το επαναφέρω λίγο σε αυτό, είναι που έλεγε εναλλακτισμός versus ευσοσπαστισμός είναι πάντα δύο ανταγωνιστικές, ε, ανταγωνιστικοί όροι. Μπορούν ε, σε εισαγωγικά να συνυπάρξουν. Ε, ε, ε, υπάρχει εδώ ζήτημα, του τύπου... Ε, μήπως το αναχέρι νύβη τα και το πρόσωπο Δεν ξέρω ε, Νομίζω ότι είναι συγκρόμενοι ναι. Δηλαδή έχει περισσότερη σχέση ο εναλλακτισμός με το mainstream mm -hmm. Πάρα με το ρησοσπαστίσμο Και εγώ, εγώ το είπα κάπως πριν Ότι το διαχωρίζω λίγο Βάσει εμπειριών και ηλικίας Όσο και να φαίνεται περίεργο Δηλαδή ε, αυτά που θεωρούσα εγώ ε, στο γυμνάσιο Ότι ακούω την πιο ριζοσπαστική μουσική Ότι α, οι γονεί μου ξέρω κι εγώ που ακούγαν ε, Παύλο και διαβάζανε Κατέρινα Γόγου Εγώ με το που άκουσα π.χ. λέω Offspring mm -hmm. Ένα punk rock συγκρότημα Έπα ακούω punk rock τώρα τι, mm -hmm. τι να μου πείτε εσύ. Όταν άκουσα μετά πέντε χρόνια τι άκουγα Και πλέον είχε πέσει στα χέρια μου ένα συντήτον αντί Mm. Και οτιδήποτε Ή η παδία έξοδο και η γενιά του χαός Λέω πστι άκουγα το τι Νόμιζε ήταν αυτό ρεσπαστικό Αυτό είναι ρεσπαστικό mm. Και έφτασε σε ένα σημείο να καταλάβω το πως, Δηλαδή υπήρξε μια αλληλοεπικάλυψη Αυτό των δύο Ότι άρχισα να μαζεύω να μαζεύω μουσική Πάντα για τη μουσική μιλάμε ε, Που είναι και το πιο Έτσι Ένα κομμάτι των τεχνών το οποίο σου έρχεται πιο πολύ ε, Κοντά Είναι και πιο προσβάσιμο εύκολα σε όλους. Ε, μέχρι να φτάσω στο σημείο να φιλτράρω και να δω έτσι ότι όντως ε, τελικά τι ήταν αυτό που νόμιζε Αγόριο Συσπαστικό ήταν απλά ένα κομμάτι που σε οδηγούσε πάλι στο, στο mainstream, πάλι στο popular πάλι πίσω αυτός ο αλγόριθμος ενώ το ο βγαίνει από το matrix, βγαίνει από τον αλγόριθμο και σου δίνει μία άλλη διαδρομή, σου λέει όχι γίνεται να το κάνουμε και κάπως αλλιώς. Χωρίς, όπως είπες, τις δομές και τη λειτουργία. Είναι δομολειτουρισμός, είναι και τα δύο. Και ουσιαστικά, όταν αλλάζει δομή και λειτουργία, βγάζει καινούριο νόημα, αυτό που ακούς. Σου λέει αυτό το νόημα. Και το νόημα που λέγαμε είναι ότι... Γι' αυτό λέμε το DIY δεν είναι απλά μια ταμπέλα. Το κάντω μόνο σου, εκφράσου το μέσο έκφραση το, «Ο άνθρωπος και ατομικά και συλλογικά σε αλλάζει σαν άνθρωπος, απελευθερώνει» είναι σημαντικό. Όποιος έχει μπει στη διαδικασία της δημιουργίας ε, το έχει δει στη ζωή του και επειδή το σχολιάσαμε και πριν θα το πω και αυτό το ότι με τους μαχητικούς αντιφασίσμους και, και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε, δια, ε, τα έχουμε διαχωρίσει λέγοντας ότι φυσικά θα έχουμε άμεσα αντανακλαστικά σε οτιδήποτε γίνεται. Αν χρειαστεί στον δρόμο να εμπρεσπιστούμε τους αυτούς μας, σε αυτές μας και όλα αυτά, θα είμαστε. Από εκεί πέρα, αν γίνει αυτό το νούμερο ένα, πάμε πέρα ότι έχουμε χάσει τη δημιουργικότητα. Έχουμε χάσει το βήμα παραπάνω, το critical, το κριτικό σημείο που μπορούμε να ξεπεράσουμε το, αυτό κρίσιμο. που υπάρχει τώρα, το κρίσιμο, και να δείξουμε στον κόσμο, γιατί παραδειγματικά βλέπουν και οι άλλοι, αυτό το άλλο που θέλουμε. Και είναι αυτό το άλλο. Αυτέ τι ανθρώπινε σχέσει που να μην τι βαραίνει ο καπιταλισμό, σχέσει εκμετάλλευση και εξουσία μεταξύ μα. Δηλαδή, αυτέ τι ρογμέ ψάχνουμε συνεχώ. Και περάσαμε και μικρή από, από το εναλλακτικό δε, μέχρι να το καταλάβουμε. Κάπω έτσι. Νομίζω ο Μαρκούζε πάντω δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το, για το τι πραγματικά μπορεί να γίνει σήμερα σε πεδίο ριζοσπαστική δράση. Δηλαδή Λέει ότι φανταστείτε ότι είναι. Ότι υπάρχει γύρω μα είναι ένα, ένα προβολέας που φωτίζει αυτό που βλέπουμε τριγύρω, ότι, είναι σπροβ... ότι αυτό που φωτίζεται γύρω είναι ένα και γύρω, γύρω, γύρω, είναι ένας προβολέας και γύρω-γύρω και σκοτάδι. Ότι η πραγματικότητά μα είναι ένα προβολέας και είναι σκοτάδι. Και πάει κάποιο, βγαίνει από το σκοτάδι, πάει και ανάβει ένα σπίριτο. Ή πετάει μία μολότοφ και φέγγει ξαφνικά για λίγο κάτι εκεί που νόμιζε ότι είναι σκοτάδι. Αυτό λέει κανεί. Στην ουσία δηλαδή εκεί που όλο ο κόσμο νομίζει ότι. Πραγματικότητα είναι αυτό εδώ που υπάρχει τώρα και μόνο. Ξαφνικά βλέπει ότι υπάρχουν και άλλες εκδοκές, ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω, άλλο. Ενώ νόμιζε ότι είναι σκοτάδι, ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι εξαιρετική εικόνα. Μένα με, με έχει βοηθήσει πολύ να προσδιοριστώ. Πολύ ωραίο. Είναι καλό. Ναι. Και ναι, εγώ, εγώ θα, θα είμαι λίγο πιο... Διαλλακτικό. <laughs> <laughs> α το πούμε. Διαλλακτικό. Ότι... Ναι, πιο. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Έτσι αυτό. <laughs> ε, θα πω ότι, <laughs> ναι, όταν, όταν είσαι πούμε, στο mainstream, είναι μια αφορμή το εναλλακτικό να πας πιο πέρα και από εκεί, Όπως είπαμε και στην αρχή, γιατί έτσι ξεκινήσαμε, θα πας και στο άλλο. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια θεωρία των σταδίων. Το δέχομαι. Το δέχομαι, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι πολλέ φορέ. Είναι μια αφορμή. Οπότε, εγώ α πούμε, οκ. Okay. Δεν σημαίνει ότι. Ε, μόνο αυτό και τελειώσαμε όπως είπαμε ολοκληροκράξιμο ρίξαμε <laughs> στον αλλακτισμό αλλά θέλω να πω ότι έχει αρκετά ας πούμε, θετικό ρόλο εγώ βλέπω σε πολλά πράγματα και πολλές φορές ας πούμε, βοηθάνε να αναπτυχθούν και άλλες δυναμικές άλλα πράγματα ε, κατευθύνσεις, αφορμή για κατευθύνσεις για ψάξιμο, αφορμή, δηλαδή ο άλλο λέει, αυτό. έχω μια δυνατότητα ναι. εδώ Καταλαβαίνω τι λες στη φάση του Ότι αναπαράγεις το ίδιο Αλλά αρχίζει και μπαίνει σε μια διαδικασία Ότι υπάρχει και κάτι άλλο Πέρα από το δοσμένο Ναι, ξέρεις ποια είναι ξέ, ξέ, ξέ, ξέ, ξέ, ξέ, η διαφορά Αφορμή. Νομίζω ναι. ότι σε αυτό που Θα μπορούσε να είναι παρεξηγήσιμο Που όμως λύνεται από μόνο ναι. ότι Είναι ότι τελικά ε, Είναι αναγκαία Δηλαδή το θέλουμε να υπάρχει εναλλακτικό εγώ θα έλεγα ότι δηλαδή, πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό. Ναι. Επομένω, νομίζω το, το ζήτημα είναι ότι μα ξεπερνάει η πραγματικότητα γιατί υπάρχει ούτω ή άλλω. Επομένω, τι έτσι. κάνουμε ενώ ναι. υπάρχει. Και ναι. άλλο όμω να πει μετά, είναι καλό να υπάρχει να τον ενισχύουμε γιατί κάνει δουλειά. Υπάρχει ναι, ναι. διαφορά. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι εκείνο που έχει σημασία ναι. είναι να, να, να επιτεθούμε στι δομέ που παράγουν ναι. ακριβώ αυτή τη λογική ότι ο θεατής το κοινό ή από κάτω, να πούμε και από πάνω, ή τα αντίτιμα, ή τα ιδρύματα. Αυτός ο κόσμος να μου... Σε αυτό τον κόσμο να επιτεθούμε. Τώρα, αν σε αυτόν το υπερασπίζουν τα εναλλακτική μέρης, τελευταία και τα λοιπά, Άρα, τότε, ναι, ναι. εντάξει, είναι θέμα δικό τους. Ναι. Κι θα βρεθεί απέναντι. Ναι. Πολύ ωραία. Ε, νομίζω ότι τα καταφέραμε εξ αυτή θεματική. Είπαμε πέντε πράγματα. Ε. Ε. Βλέπει όμως ότι ρίχνεις σπόρους για να βγουν χίλια πέντε μετά ναι, ναι, Δηλαδή φερά. το τι πόρτες ανοίξαν δεν λέγεται Έναντε. Τι να πρωτοπιάσουμε Εντάξει, θα έχουμε συνέχεια Θα σκεφτούμε κάτι να επαναφέρουμε στον αέρα Έτσι κι στα μικρόφωνα ανοιχτά Είναι, ε, θε, Πολύ θετικά ακούμε και από τι προηγούμενε εκπομπές που έχουμε κάνει Να το πούμε αυτό ότι έχουμε μια συνέπεια Έχουμε τέταρτη εκπομπή που κάνουμε έτσι μαζί ε, και σίγουρα κάτι θα σκεφτούμε Ή κάτι από αυτά που θα ακούσουμε πάλι σε επανάληψη Ότι ε, χρήζει περισσότερη ανάλυση να κάνουμε φόκους αυτό Και θα το πραγματοποιήσουμε Δεν είναι κάτι εκτός από τις δυνατοτητές μας Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Που ήταν εδώ μαζί μας ε, Και το Φάνη που βοήθησε σε όλο αυτό Χρέος μας ε, Και... Είπαμε, θα τις βρείτε, θα τις μοιράσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο τη θεματική Το πηγαίνω εβδομάδα, εναβδομάδα βγαίνει η ηχογραφημένη ε, Αυτά από εμάς, θα κλείσουμε με ένα DIY hip hop γιατί το ζητήσατε και αυτό ε, ναι, Από παλάτια πέφτουν ε, Το ξέρω ότι είναι λίγο dark για την ώρα <laughs> Αλλά το ζήτησε ο κόσμο τώρα <laughs> Παίξαμε θάνατος σπιτές στην prime time ε, Να μην παίξουμε και... Ε, ωραία. Ακόμα, ακόμα το θάνατο σπίτες θεωρείται <laughs> τέτοιο. <laughs> τώρα πλέον είναι σχεδόν mainstream. <laughs> ε, ωραίο και <laughs> αυτό πάντως ότι με τα <laughs> χρόνια πω κάτι το οποίο θεωρήσαμε τότε <laughs> τώρα. Το, το Αυτά το τα βήματα θα <laughs> σταλούμε. Τέλος πάντων εντάξει. Να την <laughs> <Αν> λοιπόν... ξαναρχίσουμε την <laughs> <laughs> λοιπόν, okay. επόμενη. Καλή συνέχεια, <laughs> ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή πάλι με μια θεματική η οποία θα ανακοινωθεί με την εβδομάδα. Καλή συνέχεια, γεια σας Το προσώπικό σου στύχημα είναι κάτω Και αντίδραση για μας που μας δείχνουν με το δάχτυλο μετά στην πόλη και φέρω με τόσο κόσμια με πτώσει στο κεφάλι. η δύναμη μου να μαθαίνω τι σίδερα και ξύφυγε, κακόκους, στα παράθυρα με και, μονές. και απλά στην επόμενη πράξη όλα και είναι το σύμπαν κορυφές, μα δεν το μήνα, παρά μόνο το Πανά. Δεν μιλάμε για σκηνή αυτό το σπίτι Μόνο για το μεροκάματο Το άνθρωπό σου σε σούταρες σαν το φάρμακο ο Μικρός που λέει ο κόσμος Όλα λέμε πιο μικρός και από την Ιδρόγειο Μάθε κόρυμπι φλάκα θα τα πούμε στη Μεσόγειο Όσο τα κατεβαίνουμε σαν να ήμασταν μπροστά Για σήμερα πεζόδιο Για αυριό το πεζοδρόμιο Και ατύχησαν ανεύθυνοι με γεμάτα βουκαλιά Ανέχτες παρεστησίς και πουκομμένα κανάλια Hey, βάλε την μπάλα μισού στα σίγουρα. Δε στο πάντων τα έχω δεν επιπλέον. Έχει υποθέτικά ένα πνεύμα από τα ζωσίβια. Στο σύμβια μα βγάζει από την αδράνεια. Κροθιά ψηλά ένα φίσκι μακριά για την ακρίβεια. Ναι, δεν αφράνεια καν. Τα δότια μα κρόταλισταν. Και τα χαμόγελα μα καλωμένα. Καλύνα με σκαλκόμενα. Χαλήνα κάνω ψεφάν. Συμπατώματα ξεχειμένα. Σκεπτικά για σοκαρίστρεστα. Σκοτώσω μαδικά μου μέσα παραπάνω στο καφέ. Και είναι γεμάτα λιπηρά το κεφάλι μου και πειράλλη παράει. Λυπάμαι που μα ξυπνά τελικά. Φωτοφοβικέ μου, με στα αφιαλυτικά. Ιδιάζια κριτικά με την ανασφάλεια μου για μάσκα. Για να κρύψω την ανασφάλεια, μου απ τα μπορώ, μου, μένω στη βραδιά, από τα λάσκα. Μου. Και να σα φέρε στα παιδιά, είναι έτσι κι ήπια έτσι αλλιώ τα υπτειά μα. Απ' του όροφου να πετάμε για για τα βαθιά και για τα βαριά με διάκολη τα χαμόγελά του πλάκια, για να μορφή τα κελιά του κεφάλια του και δεσπό στα κεφάλια του στην άφεια Κόνα από φια κελιά, δράπου και βαμάρα και δε μα πιάνει τώρα, ζωστά και όλα καφε ανάσε πω Κάντη να μα φέρει, σαν κάτι να μα πηγαίνει και ακόμη και σωστά, Κάντι να μα πηγαίνει κι αυτό κι αν μακισά. Το πώ το να πληκούμε, το φωτό να ανεβούμε αρκεί. να υπήρχε λόγο μέρα κόμμα να δεν να βάλουμε κανονισμό Σκλέπο στο παραθέτει του αρνίσουν το... Κάντα στα λεφία βόσαφού που βλέπομαι Καζέβα στον ήλικό από πόρτε Θα